you Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σήμερα Δευτέρα βράδυ και ω ήθισε κάθε Δευτέρα βράδυ, εδώ ακούμε την κυρία Μαρία Τζάνη και την εκπομπή Γιατί οι Έλληνε, Και για να μην καθυστερούμε καθόλου, την και να μα πει αν είσαι καλά και τι μα έχει ετοιμάσει σήμερα. Έτσι έτσι Έχουμε να κλείσουμε την Ηλιάδα Δύο πράγματα Παρακαλώ. Που τα είχαμε πει για τα περιστατικά Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε δύο Χαρακτηριστικά Από ε, Τις τελευταίες δύο ραψοδίε. Ε, ουσιαστικά Είναι Ένα μήνυμα Του παππού του ομήρου προς ιδιαίτερα τους εφήβους μας και τους νέους για όλους τους Έλληνες αλλά τέλος πάντων ε, έχουμε πει ότι αποτελούμαστε από λαμογάκια πιο πολύ πλέον ε, γιατί δεν, δεν ξηγούνται αυτά τα πράγματα ε. θα πούμε μερικά ε, και έχω να πω αυτό το πρώτο μήνυμα που είναι και ένα δίδαγμα καταπληκτικό μέσα σε όλα τα άλλα που έχουμε αναλύσει ε, είχαμε πει λοιπόν ότι Ο Αχυλαία Φέρνει θαυμάσια δώρα Για να δώσει ε, Στους ε, νικητά των αγώνων Που ετοιμάζει ε, Για την Μετά την φήν, την καύση δηλαδή Και τα αυτά τα κοκαλά του πήρανε και Μαζέψανε ε, Του ε, Πατρόκλου ε, ε, Εκεί λοιπόν, στους επιτάθειους αυτούς αγώνες, όπως τους λέμε, ε, υπάρχουν πάρα πολλά αγωνίσματα. Μα ενδιαφέρει όμως και τον Όμηρο, ε, ο δρόμος, η αρματοδρομία ε, και ε, ε, ο δρόμος το τρέξιμο. Λοιπόν, στην αρματοδρομία νικά ο Διομήδης και γίνεται το εξής πράγμα. Ε, έρχεται δεύτερος ο Μενέλαος αλλά, αλλά ε, υπάρχει ένας νεαρός ο Αντίλοχος ο οποίος κάνει μία κομπίνα ε, δηλαδή παραβιάζοντας του, του, τους όρου του αγώνα, ε, κλείνει πηγαίνοντας από, από πλάι, από έναν από δρόμο, φεύγει δηλαδή από τον δρόμο που είχαν και κλείνει τον Μενέλο, ο οποίος για να μην συγκρουστεί μαζί του μένει πίσω. Όταν λοιπόν φτάσανε στο τέρμα, ε, ο Μενέλαος του λέει, κοίταξε να δεις, ε, θα σε καλέσω για να, γιατί έκανες, χρησιμοποίησες δόλο ε, Να ορκιστείς ότι σου αξίζει η, το βραβείο Και δεν το έπαθλο και δεν έκανες δόλο Θέλω να το ορκιστείς Εκείνος λοιπόν χωρίς να τον καλέσει κτλ Δηλώνει αμέσως τους κριτάς ε, Ότι χρησιμοποίησε δόλο ε, λέει να τον συγχωρήσουν γιατί ήταν νέος και οι νέοι είναι έτσι και αλλιώ και αλλιώτικα και βέβαια ε, παίρνει το, δίνι με το, το βραβείο στο Μενέλο, ο οποίος πάει και του το δίνει λέγοντάς του ότι ε, αξίζει να το το επαθλό γιατί η νίκη του εαυτού μας είναι πολύ ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη προτιμάς οποιονδήποτε άλλον αγώνα. Η νίκη του μας. Αυτό είναι το ένα ναι. Και θέλω να πω ε, κάτι που δεν το ξέρουν οι πολλοί άνθρωποι οι Έλληνες και δεν το ξέρουν και οι, οι μελετητές δυστυχώς ανακάλυψα αυτό το πράγμα πριν τέσσερα χρόνια. Ούτε οι μελετητές το έχουν το, εντοπίσει. Τι σημαίνει η λέξη αγώνα; Αγών νομίζουμε ότι σημαίνει αυτό να αμυλάσαι, να ε, διαγωνίζεσαι και τέτοια. Ναι. Αγών λοιπόν, φίλτα τι, σημαίνει τόπος, χώρος. Λέει με σαφήνεια ο Αχιλέας, ε, και εσείς λέει στου ε, άνδρες εκεί, ε, δημιουργήστε... Ε, αγώνα, φτιάξτε δηλαδή χώρο, ανοίξτε για να μείνουν οι κριτές και να μπορέσει να γίνει ε, να γίνουν τα αθλήματα. Εκτό από το δρόμο, βέβαια που. Γιατί ήταν όλα τα άλλα. Λοιπόν. Και πάλι και τέτοια. <και> λοιπόν, αγόν σημαίνει χώρο στον οποίο οδηγούνται γιατί είναι από το άγχο ε, και ηγέτης Έτσι. Ναι. Ε, και μπορούμε να πούμε και αγέτης. Είναι το ίδιο. Αλφαΐτα είναι αμοιβαίως έναν ε, αλλάξημα. Σωστό. Και ε, ση, σημαίνει εκεί που οδηγούνται ε, άνθρωποι για κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Ή δηλαδή για να επιδείξουν κάτι, ναι. μια ικανότητά τους, ναι. ε, ή για να συσκεφθούν για κάτι πολύ σημαντικό, ε, ή για να κάνουν μια... Ε, ε, Δαίηση αλλά συλλογική. Δηλαδή, Γι' αυτό συγκέντρωση... και μπροστά από τα ιερά υπήρχε αγών. Υπήρχε δηλαδή χώρο για να μπορούν να πηγαίνουν επειδή στο άβολο. Συγκέντρωση πολλών ατόμων για σημαντικό λόγο. Ακριβώ. Και, και οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν μόνο αθλήματα, ήταν όλων των ειδών. Και όποιο ναι. θέλει μπορεί να διαβάσει του Λυσία. Ε, στον Ολυμπιακό για να μπορέσει να καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Και θεωρείται ο θεσπίσας τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Ηρακλής. Λοιπόν αυτός είναι ο αγών, γι' αυτό και έχουμε δικανικούς αγώνες Δηλαδή εκεί που, που αμυλώνται οι άνθρωποι για την ανέβρεση ή συσκέφτονται ή κρίνουν ε, ή δε, κάνουν δέηση ή οτιδήποτε Γι' αυτό έχουμε πολιτικούς αγώνες, έχουμε δικανικούς αγώνες, έχουμε αθλητικούς Διαπορών αγώνες, νητών. έχουμε ποιητικούς αγώνες Γι' αυτό είναι το λόγο το άλλο πράγμα που είχαμε αφήσει και είπαμε ότι θα το πούμε... ήταν ε, η Ήβρης, ο Όμηρος λέει δύο φορές για τον Αχιλλέα ε, τη μία που παίρνει 12 παιδιά τρών που τα συλλαμβάνει και τα θυσιάζει ε, στην φωτιά... αφού τα έσφαξε στη φωτιά του, ε, του Πατρόκλου... Ε, και λέει ότι αυτά δεν είναι καλά πράγματα... Είναι η δεύτερη φορά που κατακρίνει ότι πράττει μη σωστά πράγματα για τον Αχιλέα που περιφέρει δεμένο πίσω από το άρμα του το σώμα του Έκτορα το οποίο όμως οι θεοί δεν επιτρέπουν ούτε να κακοπάθει, θεραπεύονται όλες οι πληγές του. Ναι. Είναι δροσερός σαν να είναι και να έχει βγει από το Λουτρότι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Το περιγράφει με πολύ σαφήνεια ε, και ε, ε, ακρίβεια ο Όμηρος. Ε, και ο Δίας, επειδή αυτό είναι Ήβρης και δεν το αντέχει, στέλνει τη μάνα του Αχιλλέα. Να πάει να πει στο γιο τη ότι κοίτα να παραδώσει στο, το νεκρό, το σώμα του, έκτορα, του νεκρού Έκτορα, στον πατέρα του, τον Πρίαμο. Και ταυτόχρονα στέλνει την ήριδα να πάει στον Πρίαμο και να του πει να πάρει αυτά. Ε, Δώρα και να πάει να ζητήσει από τον Αχιλέα ναι. Και έρχεται και ο, ο ερμή, Σταλμένος από το Δία Και του λέει Εγώ θα σε οδηγήσω Και δεν θα σε δει κανείς Μα κανείς Γιατί όλοι, σε όλους θα, θα, θα τους κοιμήσω Και πράγματι έτσι γίνεται Και μπαίνει μέσα Και θα ήθελα λιγάκι να... Ε, να σας διαβάσω ε, τι του λέει. Ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί απαντάει, λέει είναι πολύ μεγάλο Ενδυκτικά. και απαντάει και ο αχιλλέας πάλι με αυτό. Ε, λοιπόν ε, Έχει πάρει βέβαια πολλά, πολλά, ας πούμε, δώρα να πληρώσει, έτσι. Λοιπόν, τον συνοδεύει εντολή του Δία ο Ερμής και τον κάνει αόρατο. Με τι? Τον κάνει αόρατο. Δεν τον βλέπει κανείς. Έτσι λοιπόν uh, μπαίνει στη σκηνή του Αχιλέα uh, και του λέει λέγε. Yeah, yeah. Είναι πολύ μεγάλο. Θέλω να διαβάσω όχι, ένα κρίσιμο. Όχι, ένα, ναι, ένα κομμάτι που το κουμπώνει να πει. Ναι. Σα να πάω ένα μουσικό και να, να βρει στο εδάφιο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Το βρήκα. Α, ωραία. Ε, έχει ένα πράγμα που αυτό σκεφτόμουν τώρα. ...ε, τι να κάνω; ε, που θα πρέπει να σας πω να δείτε πως ε, ε, παίρνει μια μορφή ο, ο, ο ερμή, γιατί ε, εκτός από ελαχίστους, σας είπα, οι οποίοι είναι διογενής, δεν βλέπουν τους θεούς, οι οποίοι παίρνουν μορφές ε, θνητών και δεν πείθεται ο Πρίαμος και κάνουν μια συζήτηση με τον Ερμή και στο τέλος πείθεται ότι είναι, ε, ότι είναι Θεός και του λέει «Γέροντα, εγώ που ήρθα σε σένα είμαι Θεός Αθάνατος, ο Ερμής. Με έδωσε να σε συνοδεύσω ο πατέρας μου», ο Δίας δηλαδή, όμως τώρα θα γυρίσω πίσω και δεν θα μπω μέσα μπροστά στα μάτια του Αχιλλέα Θα ήταν κακό ένας αθάνατος Θεός να δείχνει έτσι την αγάπη του στους θνητούς ολοφάνερα. Αυτό θα το πει και στην Οδύσσια ή Αθηνά ναι. ε, όταν θα συνοδεύει τον Τηλέμαχο. Ε, εσύ όμως έμπα μέσα και πιάσε τα γόνατα του γιου του Πηλέα και παρακάλεσε εξορκίζοντα τον στο όνομα του πατέρα και της μητέρας του και του γιου του, άρα είχε γιο ο Αχιλέας, ναι. για να του συγκινήσει στην ψυχή. Έφυγε λοιπόν και μπήκε μέσα και ο Πρίαμος λέει Τον παρακαλούσε και γονάτισε μπροστά του... σε έναν αχιλέ ο οποίο έμεινε εξεπλάγη. Ε, και μάλιστα του έπιασε τα γόνατα... και του φίλησε τα ανδροφόνα χέρια του. Του είχε σκοτώσει το παιδί... και αυτός του φίλεγε τα χέρια. Και πολλούς γιους, όχι μόνο τον Έκτορα... Γιατί θυμίζω ότι ο Πρίαμος είχε 50 παιδιά. 50. 50. Με την ίδια γυναίκα. Ε, ναι. Δεν, <laughs> δεν 19 είχε 9 με, με την ίδια γυναίκα και τα υπόλοιπα ήταν από. Υιοθεσίε. Τι γυναίκε, τι άλλε που είχε. Α, εντάξει, λέω και εγώ. 50 ε, παιδιά δεν περιλάβανε. Ναι. Εκτό αν ήταν ο λαδίδημα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή 25 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Επί δύο, κατάλαβε. Λοιπόν. Έχει έρκει μια ερωτησούλα αλλά είναι για μόλις τελειώσει την ενότητα Τι? σου, όχι είναι για την προηγούμενη ενότητα που έλεγες ναι, ναι, να ναι, μην σε βγάλω από το θέμα. Ε, Θυμήσου τον πατέρα σου όμοιε με τους θεούς αχιλλέα, που είναι έτσι γέρος όπως εγώ στο θλιβερό τελευταίο σκαλί των γερατιών. Ποιος ξέρει αν και εκείνον οι γείτονες που είναι γύρω του δεν τον βασανίζουν και δεν βρίσκεται κανεί να τον γλιτώσει από το κακό και τον όλεθρο. Εκείνος τουλάχιστον ακούοντας για σένα πως χέρετε χαίρεται βαθιά μέσα του και ελπίζει μέρα με τη μέρα πως θα δει το αγαπημένο, τον αγαπημένο του γιο να γυρίζει από την τρία». Όμως εγώ είμαι ολότελα δυστυχισμένο, γιατί γέννησα αγιούς πάρα πολύ γενναίου μέσα στην πλατειά τρία και από αυτούς λέω πως δεν μου έχει μείνει ούτε ένας. Εννοεί του μήνανε κάποιοι βέβαια αλλά αυτός θα πει παρακάτω από τους 50 γιου που είχα μπλα μπλα, μπλα και τα λοιπά, ότι αυτός που ήταν ο πραγματικός... Ναι προστάτης, όχι μόνο ο δικός μου, ο κλήρου, ε, της Τρίας ήταν ο Έκτορας. Και λέει «γι' αυτόν τώρα φτάνω» τα λέει πριν αυτά τα παραλείπω «γι' αυτόν τώρα φτάνω στα πλοία των Αχαιών για να τον λιτρώσω από σένα και φέρνω λίτρα αμέτρητα, όμως σεβάσου τους Θεούς Αχιλέα». «Θυμήσου τον πατέρα σου και λυπήσου εμένα, εγώ είμαι πιο αξιολύπητος, βάστηξα πράγματα που κανένας άλλος θνητός πάνω στη γη δεν βάστηξε ωστόρα. τώρα, να φέρω στο στόμα μου τα χέρια του ανθρώπου που σκότωσε το παιδί μου». Και αυτά είπε λέει και έφερε και στους δύο τον πόθο να κλάψουν. Γιατί ο αχιλλέας τι κάνει, πιάνει από τα χέρια και τον, τον σηκώνει και κάθονται εκεί και κλένε και οι δύο και όταν τέλος πάντων ε, το, ε, χόρτασαν το κλάμα. Λοιπόν, ε, τον σήκωσε και πιάνοντα τον από το χέρι έτσι που λυπώνταν το άσπρο του κεφάλι και τα άσπρα του γένια και του μίλησε και του είπε, λόγια φτερωτά, του λέει ο Αχιλέας, «Άχ, δυστυχισμένε, αλήθεια πολλά κακά τράβηξε την ψυχή σου. Πώς βάσταξες να έρθεις στα καράβια των αχαιών μονάχος μπροστά στα μάτια του ανθρώπου που σου σκότωσε πολλούς και γενναίους γιου. Αλήθεια, η καρδιά σου είναι σιδερένια. Όμως, έλα κάθισε στο θρόνο τον έβαλε να καθίσει τον πρίαμο στον, στον θρόνο του. Και ας αφήσουμε τους πόνους να κατακάτσουν στην ψυχή μας με όλο που είμαστε πικραμένοι. Δεν βγαίνει τίποτε από τον πικρό θρύνο γιατί έτσι έκλωσαν οι θεοί για τους διχτυσμένους θνητούς να ζουν πικραμένοι. Οι ίδιοι όμως είναι απίκραντοι. Μπροστά στου Δία το κατόφλι είναι ακουμπισμένα δύο πιθάρια με δώρα που μας δίνει, με δυστυχίες το ένα με το άλλο τα γαθά. Και λέει σ' ο Δίας δώσει, μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά. Αυτά είναι και συμβολικά τώρα Και λέει για τον πατέρα του και μετά πάω τώρα να δει τι του λέει. Έτσι και στον Πυλέ ή Θεή, από την ώρα που η δενήθηκε, του έδωσαν λαμπά δώρα, γιατί ξεπερνούσε όλου του ανθρώπου στα καλά και στα πλούτη. και βασίλευε τους Μυρμηδόνε και του έδωσαν για γυναίκα μια θεά. Και α ήταν θυμητό. Και σε αυτόν όμω έστειλε ο Θεό κακό που δεν γέννησε μέσα στο παλάτι του παιδιά για το θρόνο. Ένα γιο γέννησε μόνο λιγό ζώο... κι ούτε που τον νοιάζομαι τώρα που γέρασε... γιατί κάθουμε πολύ μακριά από την πατρίδα στην τρία βασανίζοντας και σένα και τα παιδιά σου. Και σύ γέροντα, ακούμε πως άλλοτε ήσουν ευτυχισμένος. Του λέει λοιπόν πάνω σε τι ήτανε... Όλους λένε πως τους περνούσε γέροντα σε πλούτη και σε γιους. Από τον καιρό όμως που οι απόγονοι του ουρανού σου έφεραν αυτήν εδώ τη συμφορά μάχες και σκοτωμοί ζώνουν την πολιτεία σου αδιάκοπα. Κάνε υπομονή όμως και μη αδιάκοπα στην ψυχή σου γιατί δεν θα βγάλεις τίποτα πενθώντας το γιο σου και ούτε που θα τον αναστήσεις πιο πριν θα πάθεις κι άλλο κακό. Εννοεί δηλαδή ότι θα αλωθεί η τρία. Ναι. Ε, και του λέει ο Πρίαμος Μη με καθίζεις στο θρόνο διόθρευτε Όσον καιρό ακόμα έκτορα Έκτορας στι στις σκηνές Λίτρο Λύτρωσέ τον όσο πιο γρήγορα για να τον δω με τα μάτια μου Και εσύ δέξου τα πολλά λίτρα που σου φέρνομαι. Και ο Θεός να δώσει να τα χαρίσει αυτά και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα σου Αφού μια φορά μ' σε μένα να ζω και να βλέπω το φως του ήλιου και εκεί του λέει ο, ο Αχιλλέας βέβαια ότι ε, όχι θα καθίσει, θα, θα φάμε, τον, του έφτιαξε να φάνε, ε, του έδωσε κι αυτός, ε, τιμή, ε, και αυτός τιμή, και του έδωσε από τα δώρα που του είχε φέρει τα λίτρα, δύο υπέροχου μανδύε να τη λύξουν τον Έκτορα που έβαλε να τον πλύνουν από τα χώματα να τον καθαρίσουν και ήτανε ως Θεός. Τον σήκωσε ο ίδιος ο Αχιλέας στα χέρια και τον έβαλε πάνω σε στρώμα και από εκεί τον έβαλε στο καλοκαμωμένο αμάξι. Ύστερα ξέσπασε σε θρίνους, και φώναξε τον αγαπημένο του σύντροφο Μη μου θυμώνεις Πάτροκλε αν μάθεις Εταίρος σημαίνει σύντροφος έτσι ναι, τα πράγεται Αλλά, πει, αλλά εταίρος είναι ο φίλος ο αδερφοποιητός <Και> ε, Μη μου θυμώνεις εσείς Πάτροκλε αν μάθεις Και στον Άδη που βρίσκεσαι πώ έδωσα πίσω τον θείο Έκτορα στον πατέρα του Γιατί δεν μου έδωκε λίτρα, λίτρα ατέριαστα Και από αυτά εγώ θα ξεχωρίσω για σένα όσα σου πρέπουν ε, και, και τον, τον τάισε τον Αυτό μιλήσανε, όλο ένα ε, τον, Μαρία. τον τίμησε Έβαλε να τους τρώσουν απίστευτο κρεβάτι ε, Ο Πρίαμος θαύμαζε τον Αχιλέα Για την ομορφιά και τη λεβενδιά του Αυτός θαύμαζε τον Πρίαμο ε, για την Ευγένεια και την αρχοδιά επίσης που είχε και τελικά εντάξει πήρε το, αυτό το γιο του και πήγε και τον έθαψε και έκανε ένα τραπέζι εκεί τελειώνει και με τα μυρολόγια ε, τελειώνει η Ιλιάδα παρόλο που ο Όμηρος μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας έλεγε για τον, τον αχιλλέα. Ο συμβολισμός όλος αυτός τώρα που παραπέμπει Ο εσύ συμβολισμός πάει να το στο γεγονός ότι ε, Όπως και να έχει το αίμα νερό δεν γίνεται που λέει ο λαός Και σε έναν, σε έναν εμφύλιο Mm. Ε, μας είδαμε ότι οι φίλοι δεν μπορούσαν να χτυπηθούν, ότι αυτοί που οι, οι, οι αρίστοι που ε, αποφάσισαν να άλλες. ονομαχήσουν ε, όταν δεν σκοτνόταν κανέναν αντίλασαν δώρα ε, Ξέρεις αυτό, έχουμε μαρτυρίες ότι συνέβη και στον ε, εμφύλιο που τον λένε, εγώ τον λέω συμμορφωτόλεμο το βέβαια. Λοιπόν, στον Εμφύλιο εδώ, όταν συναντιόντουσαν και ήταν γιορτή και Χριστούγεννα, υπάρχουν περίφημε τέτοιε αναφορέ. Στον, πρόσφατο, τα στον πρόσφατο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. η ε, Έλληνε είναι αυτοί. Δεν ξέρω σήμερα τι είναι οι Έλληνε. Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να ε, απαντήσω. κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι τον ρώτησε ο Αχηλέα, Πες μου, του λέει. Πόσες μέρες θέλεις να, να γίνει πάυση του πολέμου... Ναι. για να τον θάψεις όπως θέλεις. Ε, και χειρία, δηλαδή. Και, βέβαια. <χω> και του είπε ο Πρίαμος... εννιά για να τον κλάψουμε. Μην ξεχνάτε ότι εννιά για να τον κλάψουν... γιατί εννιά μέρες κυοφορείται μες στη μήτρα. Εννιά μήνες. Εννιά μήνες ναι. κυοφορείται μες τη μήτρα. Εννιά μέρες θέλουν, λοιπόν για να Μία μέρα για κάθε μήνα ε, Και μετά του λέει Ότι πρέπει να πάνε να κόψουν Ξύλα και τα λοιπά Και να φτιάξουν την αυτή Και να τον α, κάψουν και τα λοιπά Δώδεκα μέρες, μέρες Του έδωσε ο αχιλλέας Και του υποσχέθηκε ότι θα γίνει Κάθε άρση Λοιπόν ε, να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα. διάλειμμα σου έχω μια έκπληξη, πριν... αλλά πριν να απαντήσει, αν. Ναι, ναι, ναι, πε μου. Στο φίλο μου από την ναι. Ουαλία, το Μιχάλη που σε ακούει. Γεια σου, Μιχάλη. Επειδή ετοιμολόγησε τη λέξη αγών, αν μπορεί να ετοιμολογήσει και τη λέξη στίβο, στον οποίο ελάμβαναν μέρο οι αγώνε. Α, στίβος. Στίβος, στίβος. Α, Πρέπει να είναι από το ίστιμι Εκεί που στέκονται Ναι, ναι, δηλαδή, εκεί που και... στέκονται ναι, ναι. Ωραία Λοιπόν, σου έχω μια εκπληξούλα η οποία είναι Αλλά θα το κοιτάξω και πάλι Βεβαίως, μιχαλάκι μου Γιατί <coughs> δεν μπορώ να τα θυμάμαι <coughs> όλα Πέξω τόσα χρόνια ε, νοήτε, πέρασαν Εννοείται, λοιπόν. Είναι το ίστιμι βέβαια, είναι το στίμη. Αλλά θα το ξανακοιτάξω στο Λίτλ Σκοτ Και το απαντήσω και το... την άλλη εβδομάδα Βεβαίως Χρόνια με κτυπάτε Χρόνια στέφω με <χρονιά> Έλα πάρε ένα τσιγάρο τώρα Καλά πάρω Χρόνια με κουλάτε <χρονιά> Και τα νέα ναι. και τι μου λέει τώρα Τι μου λέει Τι σε βάλα λέει θα σου κάνω στριπτής, Όχι μην κάψουμε την εκπομπή. Σταμάτα. Έλληνα σταμένος, πρόγραμμα βατών. Έλληνα σταμένος, γη χωρίς νεός. Έλληνας, δεν θα πεθάνω υπήρξα κοντάς στον κόσμο απάνω Είμαι αυτός που σου έχει μάθει ήταν μη κάνεις λάθη Εγώ σε γέννησα, σε έχω κι δικό σου μου το έχεις κλέψει Εγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης άνθρωπος δίκαιος και δημοκρατης. Τώρα σηφιανεύω και η ψυχή σου χαίρεται λέμε, μα ποιο Θεός το δέχεται τώρα μου ζητάτε Τα υπάρχω και την ψυχή μου που έχω πάνω μου δεν θα μου τα πάρεις, από τον τάφο μου Αγώ είμαι Ελληνα, δεν θα πεθάνω υπήρξα κοντά στον κόσμο πάνω είμαι αυτός που σου έχει μάθει τα μη κάνεις λάθη εγώ σε γέννησα, σε έχω αναθρέψει Κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει Αγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης Ανθρώπος δίκαιος και δημοκράτης Λοιπόν το έχουμε κάνει μπουζουκλερί το μαγαζί εδώ Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα κατάσταση είναι Εθνικό Σύμνο νούμερο 3, γιατί Εθνικό Σύμνο Νούμερο 2 είναι το σ αγαπώ για τη αυτό βάλω και αυτό. αυτό το ναι. βάλω Αλλά ήθελα να πω, δηλαδή, εδώ γιατί οι φίλοι Γουστάρ. Εγώ, δε, εγώ δεν είπα θα κάνω στριπτίζ ε, επειδή έλα, έβαλε παιδί. το τραγούδι. Του έστειλε ένα φιλί επειδή <laughs> ε, ε, με, έβαλε το τραγούδι. Αφού είμαστε είροκ... άνοιξε λίγο γιατί κλείσει τη η θερμοκρασία. Ε, γιατί καπνίζουμε εδώ σαν τουμάνια. Δεν λοιπόν... μπορώ να κάνω στριπτίζ, του λέω, κάνει πολύ ζέστη. Ε, ναι, ε, εντάξει, γι' αυτό άνοιξε. Εγώ να δρουσίσει. Λοιπόν, εδώ η κατάσταση είναι ροκ. Παίζουμε όμοιρο, αχηλαία έκτορα. Και σφακιανάκι, εδώ αυτά δεν μπορεί να τα κάνει για ένα άλλο. Αυτό είναι εγωιστικό. Όποιο άλλο τα κάνει, να πάω και εγώ καλεσμένο. Δεν παίζονται αυτά. Αλλού μία ενημέρωση να κάνω πριν ξεκινήσει η Μαρία. Τη δεύτερη έτσι, κατάσταση τη εκπομπή. Απ' την άλλη Δευτέρα, πριν από την εκπομπή αυτή στι 18.30 θα είναι εδώ κάθε Δευτέρα ο αγαπημένο όλων, ο Μιχάλη, ο Γρηγορίου. Ο οποίο είχε ένα θέμα. Έχασε τη γυναίκα του κλπ λοιπά. Συνήλθε. Φίλος 100 χρόνια ο Μιχάλης Η εκπομπή το Όλων Παλιά ήτανε τρίτη Θα βγαίνει Δευτέρα 6.30 ώρα αγαπητοί φίλοι ε, Ο Διαμαντάρας είπα έχει έρθει Πέμπτη στις 7.30 Και η Γεωργία έχει έρθει παρασεβίς στις 8.30 Στο Σάββατο θα έχουμε Τον Τουμανίδη τον Γιώργο το γενετιστή στα 8 και μια άλλη εκπομπή Που θα είναι και αυτή στο Περισκόπιο του Πολιτισμού Κατά τις 7 με τον Γιάννη Το Διαβάτη, το φίλο μας Έχουμε και τα θέματά μας και τις συνεργασίες μας Με το Κόντρα Ετοιμάζουμε και ένα μπαζάρ Να το πω τώρα για να το έχετε Στα κατανούν Στη Στοά του Βιβλίο Εκεί που είναι η εκδόση έσωπτρο Αγαπητοί φίλοι το Τριτομάτι και ε, Το Ελένικ Από Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου Μέχρι 24 Δεκεμβρίου Ημέρα Κυριακή από το πρώτο βράδυ θα είναι εκεί και θα έχει και ομιλίες, θα τα πω τώρα και καλό είναι να πάτε να αγοράσετε βιβλιαράκι εμπλιαράκι, 5-10 ευρώ προσφορές θα έχει αντί να πάρετε ποτά και πάστες στις μέρες του νεορτών. Να των χαρίσουν Ιόρτων. ένα βιβλίο. Έτσι. Και θα έχει και κάθε βράδυ έναν ομιλητή α, όπως θα είναι ο Απολλώνιος θα είναι ο Γεωργίου, θα είναι ο Διαμαντάρα, θα η Τζάνη, ο ο Σαραγά, δηλαδή κάθε βράδυ, Δευτέρα, Τη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχει έναν ομιλητή, ανάλογα ποιε μέρε μπορεί, έχουμε χρόνο να τα αριθμίσουμε αυτά, από την παρέα του, Αλμπέντο, και από το πρώτο βράδυ θα κατέβει ο κόσμο να κάνει και τα ψώνια του στην αγορά και στην Αθήνα, εμεί θα κάνουμε αυτή την πολιτιστική κίνηση εκείνη τη βδομάδα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Την άλλη Δευτέρα λοιπόν, 6.30 αν εδώ ο Γρηγορίου, να αρχίσουμε να λέμε και τη διατροφή και τη αρχαία Ελλάδα, τι τρώγανε και τι ομάδε αίματο και όλα αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, και... α, ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, το Σάββατο είχε μια ομιλία. Ναι. Μάλιστα. Για πες μας έτσι λίγο. Γιατί ε, όλοι έτσι, οι ερευνητέ τρέχουν για μέσα. Και το... ποιο ήταν το θέμα. Και... Ελίτη, μάλιστα. Μπορώ να το κάνω και στι 18 που έχει την... την έκθεση του βιβλίου. Μπορώ να του μιλήσω ο για το άξιο νεστή ηλί... του ελίτη. Ο αλλά... καθένα θα διαλέξει το θέμα του. Ο ελίτη ήταν μεγάλο μύστη. Ε, και έχει κρύβει. Απίστευτε πληροφορίε μέσα στο έργο του, το άξιονεστή. Λοιπόν, και αυτά πρέπει να τα πούμε. Διότι αυτοί που γράψαν για αυτόν δεν καταλαβαίνανε πράγματα και λένε. Έχω και μια υπόσχεση. Να, τι υπόσχεση. Δώσει στον Ελίτη ότι τον συνάντησα μόνο μία φορά διαζώσει, έτσι να μιλήσουμε. Πολλέ φορέ τον συνάντησα. Αλλά είχε τον χρόνο αυτό να λοιπά, Αλλά να μιλάμε. Στο σπίτι του Σγουράκη, του Γιώργου και της Ιρού, που ήτανε για, τον τραπεζόσαν για να συζητήσουν για το σπικάζ που θα κάνανε. Ο Σγουράκης είχε το μονόγραμμα στην ΕΡΤ Τη για το αυτό. Θεόφιλο και όλο το, το την υπόθεση, την, την ανάλυση, οργάνωση, ναι. την ιστορία του κτλ. ήταν του ελίτη. Και εκεί λοιπόν μιλώντας για το Άξιο και κάνοντάς του κάποιες τοποθετήσεις ερωτήματά του εγώ μου είπε σας παρακαλώ να αναλύσετε το Άξιο Νεστή κάποια στιγμή και του είπα τον θα είμαι έτοιμη, θα το κάνω. Έχω κάνει πάνω από 12 ομιλίες για τον, σε όλη την Ελλάδα για, τον, για το Άξιο Νεστή και κάποια στιγμή πρέπει και να τα γράψω αυτά. Λοιπόν, ήθελα πριν να πω κάτι. Παρακαλώ. Ε, δεν ξέρω αν πληροφορηθήκατε ότι ένας έφηβος στο Ηράκλειο της Κρήτης ναι. ε, Στην Εθνική Γιορτή την 28η Μάλιστα ε, Δεν είχε αναρτηθεί η δεν ειχε αναρτηθει η σημαια στο κοντάρι του σχολείου ναι. Ε, και οι γονεί παρακαλέσανε και τα παιδιά θέλανε, αλλά ο σύλλογο δεν έκανε ανάρτηση τη σημαία. Ο σύλλογο, ναι, και εκεί δεν φαίνεται. των φλασκώντων. Που θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητα από εθνική ορτή ή όχι. Τέλο πάντων. Ναι. Ούτε καν τότε. Και ένα ε, μαθητή. Μόνο στι γιορτέ πρέπει να είναι στα σχολεία η σημαία. τοτε και ένας μαθητής πρέπει να είναι. Μόνιμα, μονιμα λέω. Έτσι. Αλλά τουλάχιστον ναι. τότε έπρεπε να Έσ... το βάλουν. Μπράβο. Τουλάχιστον. Μπράβο. Και το είχαν ζητήσει. Και ένας μαθητής ε, του Λυκείου, επειδή δεν μπορούσε μέσα στο κοντάρι, δεν τον αφήνανε, πήγε στο στήλο που ήταν μπροστά από τον, το που που κεφόσο, ναι. Ναι, που ήταν μπροστά στο σχολείο, ανέβηκε και ανήρτησε την ελληνική σημαία. Εκεί. Ναι, εκεί. Τι έκανε ο σύλλογος. Του έδωσε αποβολή. Και εγώ παρακαλώ πάρα πολύ αν υπάρχουν άνθρωποι από την Κρήτη ή από το Ηράκλειο που με ακούνε γιατί δεν μαζεύονται πέντε να δημιουργήσουν μια τυπική ομάδα και να μην ήσουνε και να βάλουν και μένα μαζί, την, γιατί δεν έχω παιδί, που, να έχουν παιδιά όμως στο σχολείο ναι, και να έχουν ένα όμως συμφέρον. Ναι, μπα, είναι όλοι. Λοιπόν, μισό λεπτό, να μην ήσουν το σύλλογο. Δηλαδή αν αύριο πάω Με αυτή τη λογική Αν αύριο πάω και ανατήσω σημαία Θα μου κάψουν το σπίτι Το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι ο σύλλογο. Τι δουλειά έχει ο σύλλογο να παίρνει τέτοιες αποφάσεις Αυτό θέλω να πω τι Μα δηλαδή. είναι παράνομη, καταχριστική α... αντιπαιδαγωγική, αντεθνική, ηλίθια και, και, και, και δεν ξέρω πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσω η πράξη τους Τρέπομαι, τρέπομαι που είναι εκπαιδευτικοί και εκεί που τους πληρώνουμε Ναι και θα βάλουν και μαντήλα υποχρεωτική για στο χολαργό το είχαμε πει εδώ στην αρχή τη σεζόν της σχολικής Στο Σεπτέμβριο βάλαν τα πεδάκια Στην πρώτη ημοτικού και στη δευτέρα Που δεν ξέρουν τίποτα εννοείται Και κάνανε επικύψεις για να μαθαίνουν Να προσκυνάνε Ισλαμικά Που ζούμε δεν ξέρω Δεν ξέρω Λοιπόν Με τα εγώ, που γι, αυτό, γι' αυτό το κάνω αυτό το πράγμα Καλά το Εδώ Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν Έλληνες Που θα εγκαταλείψουν το κόσμο Και δεν θα έχουν κατανοήσει γιατί είναι σημαντικοί οι Έλληνες Και τι μηνύματα υπάρχουν Τα είχαμε πει τα μηνύματα Τελειώνοντας και την Οδύσσια θα τα ξαναπούμε Πακέτο επιγραμματικά ναι. Ένα, δύο, τρία τε, Όσα είναι τα μηνύματα Να τα καταλάβουν Και καλά λέει κάτι φίλοι λένε εδώ Από το εξωτερικό στο Face Στο, στο chat κλπ που δεν τον πυροβολήσανε Και όλα όπως το Σολωμό στην Κύπρο Έλαντε <Κι> Έλαντε Έχομαι Έλαντε πάθη, ρε, Κύριε δεν μπορώ, έχουμε... δηλαδή είναι, η κατάσταση είναι τραγική Δεν μπορείς να ζεις στην χώρα σου Βαλόμεθα πανταχώθα και ο εχθρός είναι εντός των τυχών Δεν είναι εκτός βέβαια. Δεν είναι ο Σόιμπλε ο εχθρός Βέβαια, βέβαια, βέβαια Εντός των τυχών Και δεν θα υπήρχαν εχθροί Εκτός των τυχών που να μπορούν να μας προσβάλλουν Άρα. Αν δεν άνοιγαν κερκόπορτες Ή... οι εντό των τυχών Έτσι. Εχθροί του ελληνισμού που φέρουν την ονομασία Έλληνες τρομάρα τους Λοιπόν Να σας πω κάτι Υπάρχουν όμως Να υπάρχει αυτός ο νέος υπάρχει μέσα, Υπάρχουν τα μίνδια τα οποία Τι μας δίνουν Πες μου τι μας δίνουν τη, τη, Η καταράκωση του πολιτισμού μας Τα πάντα Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν όμως και ομάδες Ελλήνων Εννοείται. Που παράγουν πολιτισμό και ναι, να αλλά αναφερθώ... αυτοί, αυτοί είναι ρατσιστέ και φασιστέ. Καλά κάνουν και είναι. Φτάνει να μας το λένε αυτοί, εγώ το δέχομαι. Αρκεί να μας Φτάνει το λένε αυτοί. να μου το λένε αυτοί αυτοί. αυτοί. αυτοί. Άμα μου το λένε αυτοί, εγώ το δέχομαι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Μαζίτσα. θέλω να πω ότι υπάρχουν ομάδες, ομάδες Ελλήνων που παράγουν πολιτισμό στα σπίτια τους, στις, γη, στις αυλές τους. στι παρέες του. Σε χειλικά. κουτουκάκια, θέλω να αναφερθώ. Σε μια παρέα είναι όλοι του. Ε, Πώ του λένε α πού. Στο, στο λιμάνι εκτελονιστές όλοι και όταν κάποιο γεράσει πολύ και δεν μπορεί φτιάχνουν άλλον εκτελονιστή να μπει. Ναι. Είναι όλοι εκτελονιστές και οι 15. Παίζουνε όργανο, μπουζούκι, ε, κιθάρα, αυτόμαξι κουτάλια κορδεόν, τουμπερλεκάκια και τα το και άλλοι είναι. τραγουδούν και πηγαίνουν σε ένα κουτούκι κάθε τετάρτη, πληρώνουν το φαΐ τους. Έλα, Λοιπόν, βέβαια. Και κάθονται και και οι 15 παίζουν και τραγουδούν τα καταπληκτικά μα τραγούδια, τα αθεντικά. Σαν κομπανία δηλαδή. Βέβαια! Μία, μία πανδεσία ναι. παράγουν πολιτισμό. Το μαγαζί, με, το θυμάσαι να το πούμε. Και, και το, το, η μπακάλα λέγεται αυτό το. Μπακάλα. μπακάλα. Ωραία. Πού είναι με λοιπόν, σχέση με το τρένο, τον ηλεκτρικό. Ε, δεξιά από το τρένο, από το αυθεντικό. Ακτικό ναι. Πας δεξιά προ το ναι. μέρο, εκεί που είναι. Τα πλία για την Κρήτη Μπράβο. Και είναι σε ένα κάθετο δρόμο Αν θυμάμαι Α, καλά λέγεται Σαλαμίνο. Λοιπόν μπακάλα Πίσω κέκη, από τον Άγιο Και εκεί και εκεί Και εκεί ε, έχει πέντε έξι τραπεζάκια μόνο ναι. Και πρέπει να κλείσεις για να πας ε, Αλλά ένα τραπεζάκι είναι γεμίζεις μπαταρίες, ε, ναι, μπαταρίες ωραίες, Και σας λέγω Οι άνθρωποι παράγουν πολιτισμό Μέσα σε αυτή την έρημο που ζούμε Από τα μίνδια Από τους κυβερνώντες από το Με αληταριό. τις ηθιότητες που λένε Λοιπόν, επειδή είπες τώρα για μπάντα και για κομπανίες Πριν αρχίσει την άλλη ενότητα Κοίτα τι σου έχω βάλει, άκου Κατσιμιχέη και Καζαντζίδης, στην Ελλάς του 2000 Για σας, τα καινούργια σας, τα στέκια, χαρίσμα σας. Δε μου κάνει αυτή η νύχτα, στην ογλέντης αλληπίστα, μαζί μας στερεωρήκτα. Για τους φίλους παγαπάω, αγαπάω, δυο χαμόγελα χρωστάω, κι απόψε τραγουδάω. Το αδικό που έχω ζήσει, η αγάπη το έχει σβήσει τραγούδι έχει γεννήσει Ο Γλυκό νερό στη κόλασί, gros π μαζί σου εμείς που μεγαλώσαμε, με την ανακνονί σου νερό στη κόλασί, gros π που è diffusta που μεγαλώσαμε, με την ανακνονί Γλυκό νερό στην κόλαση, ποτά σας παίρνω θέση Καρδιά μου μη γυρνάς, εκεί που είχες πονέσει Είναι λάστου δυο χιλιάδε! γίναν όλοι οι λαϊκοί τραγουδιστάδες στη δικιά μας κοινωνία ζούσα μ' άλλη αγωνία λυπά στη Γερμανία Πε μου τι θα κάνεις τώρα έτσι που σε καταντήσε πατρίδα σερβιτόρα στα σκυλάδικα χορεύεις, μες στη νύχτα ταξιδεύεις, ταυτότητα γυρεύεις. Κρυκό <Κιλικό> νερό στην κόλασσή, χαπιούμε εδώ μαζί σου, εμείς που μεγαλώσαμε με την αναγνωρίσου, νερό στην κόλασσή, χαπιούμε εδώ μαζί σου, εμείς που μεγαλώσαμε την αναπνοή σου Γλυκό νερό στη κόλαση Κοντά σας παίρνω θέση Καρδιά μου μη κυρινάς Εκεί που είχες πονέσει Έτσι νέο ο Άλμπεντο αγαπητοί φίλοι Παίζει η καζατζίδη Πολύ απότομα δεν το κόψες τελείωνε, <laughs> τελείωνε τώρα σε 22 <laughs> τελείωνε Λοιπόν Παίζει η καζατζίδη Παίζει η σφακιανάκι Παίζει οι μπαλάντες Παίζει η ροκ Παίζει η μπλούς Και έχει την τζάνη Και λέει ομοι έτσι, αυτά είναι εδώ, αυτό γουσταρώ να κάνω και μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, για λέγει η Μάρια μου. Λοιπόν, και μπαίνουμε στην Οδύσσια. Στην Οδύσσια έχουμε μία μεγάλη μεταβολή. Δεν είναι η Ήρης πλέον ο Αγγελιοφόρος των Θεών, είναι ο Ερμής. Αυτό... Ε, δεν ξέρουμε γιατί γίνεται. Εντάξει. Ναι, ε, ίσως επειδή είναι και πιο ε, συγκεκριμένα τα ζητήματα εδώ που πρέπει να επεμβαίνουν ε, θεοί πρώτη τη τάξη. Α, κατάλαβα. Έτσι. Λοιπόν, ε, αποφάσισα να το κάνουμε μόνο σε δύο ε, συναντήσεις μας ε, την Οδύσσια, να την κάνουμε, για να μπορέσουμε κυρίως να πούμε αυτά που έχουν μεγάλη σημασία. Ε, και είναι εκτός από την Ιλιάδα που είχαμε το εργαστήριο του Ιφέστου, και άλλα πράγματα έχουμε και εδώ για την υψηλή τεχνολογία των Ελλήνων ε, εξαιρετικές αναφορές. Και βέβαια έχουμε και πάρα πολλές πληροφορίες για τη ζωή την καθημερινή την υποσύνη του Ομήρου, η, δηλαδή οι υπότες μετέπειτα και ιδίως η, η όαση του Μεσαίωνα που ήταν ο υποτισμός, αυτός έχει ε, γένα στον Όμηρο. Ε, επίσης ε, έχουμε και τις, το, το θεσμό της ε, ε, συλλογικής ε, λύψης αποφάσεων Γιατί υπάρχουν οι βασιλείς Αλλά, αλλά ε, υπάρχει κατιούσα η ανάμνηση της μητριαρχίας Γιατί ο θρόνος φαίνεται να ανήκει στη βασίλισσα γυναίκα Και αυτό και δεν μπορεί ο τιλέμαχος να γίνει βασιλιάς πρέπει θα γίνει βασιλιάς αυτός που θα παντρευτεί η, η... Πινελόπη. η Πινελόπη όπως και <χω> ε, η Κλυτεμνίστρα έχει το θρόνο επομένως ο θρόνος ανήκει σε αυτόν που παντρεύεται όταν φεύγει ο και αυτή του λέει ότι πρέπει να προστατέψω γιατί η δουλειά του βασιλιά κυρίως ήταν η άμυνα ε, και η προστασία των πολιτών ε, από εκεί και πέρα. Τα δικητικά τα είχε η Βασίλισσα. Ναι, από εκεί και πέρα <χε> τα πάντα τα πάντα ε, έχουν να κάνουν με ε, την. Α, με, με, με το λαό, τους, τους δημογέροντες τους που συναποφασίζουν. Και ο βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του, πρέπει να του συμβουλευτεί. Και αυτό το βλέπουμε παντού και το βλέπουμε πολύ πιο καθαρά στην Οδύσσια αυτό. Και αυτό το πρώτο παραδείγμα το δίνουν το καλό οι θεοί του Ολύμπου, οι οποίοι οι θεοί του Ολύμπου παίρνουν απόφαση συλλογική. Και πρέπει δηλαδή μία φορά χρειάστηκε ο Δίας να τους πει ακούστε όταν ας πούμε πηγαίναν και έκαναν ο καθένας τα δικά του και φέρνουν τα πάνω κάτω. Άρα ακόμα και εκεί κάτω. βλέπουμε ναι. δημοκρατικές αντιλήψεις. Ουσιαστικά, ουσιαστικά <χαι> επεμβαίνει για να αποκαταστήσει τάξη. Ε, σας λέω πολύ σύντομα για να θυμάστε όσοι δεν έχετε διαβάσει ε, την πορεία του Οδυσσέα Μέχρι την έναρξη της πρώτης ραψοδία. Γιατί δεν αρχίζει από τη στιγμή που φεύγει από την τρία, Αρχίζει προς το τέλος, στον προτελευταίο του σταθμό. Που είναι το νησί της Καλυψούς. Ναι. Εκεί τον βρίσκουμε. Και θα πάει στο νησί των Θεάκων και μετά στην Ιθάκη. Λοιπόν, έχει την οργή του Ποσειδώνα και την οργή του Θεού του Ήλιου του Απόλλωνα γιατί του Μέν Ποσειδώνα του σκότωσε το γιο έτσι τον Κύκλοπα τον πρώτο μες τους Κύκλοπες και του Θεού του Ήλιου γιατί η σύντροφή του την ώρα που αυτός κοιμόταν κυμό, κυμό, ναι. να ξεκουραστεί αυτή σκότωσαν τα βόδια του ηλίου και όπως λέει αυτάρ ο, δηλαδή ο Θεός, αφίλετο τους αποστέρησε νόστιμο νίμαρ, την γλυκιά επάνω εδώ, σε αυτούς που το κάναν αυτό. Ο Ποσειδώνας μέχρι το τέλος ε, θα... Θα τον εμποδίζει με κάθε τρόπο να φτάσει στην Ιθάκη Βέβαια το ταξίδι του όπως περιγράφεται από τον Όμηρο Έχει πολύ πολύ ε, ε, περίεργες ε, τοποθεσίες Που δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά μέσα στη λεκάνη της Μεσογείου Αυτό να το πούμε ε, και βέβαια ε, πρέπει να, να πω ότι υπάρχει ένας ερευνητής, ο κύριος Ποσταντζίδης Θεόδωρος, ο οποίος έχει κάνει μια μελέτη, η οποία έχει πάρα πολύ βάση, αλλά πρέπει να, να γίνει από διεπιστημονική Ομάδα, επιτροπή, επιτροπή ναι. ε, ο οποίο τοποθετεί όλο το όλο ζήτημα ε, έξω από τις Ηράκλειες στήλε, δηλαδή ε, στον Ατλαντικό Οδικό και οκεάνο. τα λοιπά. Γιατί περιγράφει κάποια πράγματα ο Όμηρος που δεν μπορεί να είναι... έτσι; Δεν μπορεί να του λέει... τα θα που είναι Και εκεί. Θα και αριστερά σου. Αριστερά. Δηλαδή δεν μπορεί να, να έχει... Την Ιθάκη και, ε, και, και ε, ε, τον νησί των φεάκων αριστερά του Έπρεπε να κατεβαίνει από το βορρά κάτω ναι. έτσι; Ίσως και τα υπολείμματα των Αζωρών που είναι ακριβώς απόξω από τις Αζωρών Είναι και αυτό... Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτό. Ναι, όχι, όχι, θα όχι, καλέσω μια σήμες. φορά αυτόν τον κύριο Ποσταζήτη για να μα τα πει. Και θα δούμε και άλλα πράγματα. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλέ ε, μελέτε και ε, ε, ξένων που ναι. ουσιαστικά μιλάνε φτάνουν μέχρι του σημείου να πούν... ότι όλο αυτό γινότανε και στο διάστημα. Α, στο μηττόρια. Ε, ναι. ναι. ε, υπάρχουν, ε, υπάρχουν βιβλία. Ε, ναι, είμαι είναι να το πω. Καλά λοιπόν, και ένα αν ανήξαν θέμα λέω αυτό. Ότι ωραία. το φύγη με λοιπόν, πολύ να καλό. να θυμίσω ότι ε, ο Δησία φεύγει μετά την άλωση τη τρία, έχει 12 πλοία. Ε, Ολοκληρω, δηλαδή. Ναι, 12 πλοία, ναι τα οποία είναι εξοπλισμένα με ναύτε με τους συντρόφους του συντρόφου ε, του περνάει από διάφορα μέρη, χάνει κάποιους εκεί γιατί α, α, α, ανώδυνα αυτά ε, και στρίβει από το ακροτήριο Μαλέας για να πάει, να ανέβει επάνω να πάει στην Ιθάκη. Μέσα. Και εκεί μία δινή θαλασσοταραχή ε, επί εννέα ημέρες τον ταλαιπωρεί, τον εκτρέπει της πορείας και φτάνει ε, στην ίσο των ε, λότοφάγων ε, όπου εκεί κατεβαίνουν κάποιοι για να δουν, τρώνε λωτούς, δεν θέλουν να φύγουν, με τη βία τους παίρνει, ε, φεύγει και πηγαίνει, φτάνει πάλι με θαλασσοταραχές με εκτροπές της πορείας του Μέμεμε και φτάνει στον νησί των Κυκλόπων, όπου το νησί των Κυκλώπων έχει και ένα μικρό νησάκι δίπλα του ακριβώς ναι. και πάει εκεί και αφήνει τα 11 πλοία, τα κρίβι και παίρνει το δικό του με 12 συντρόφους και, και παίρνει και κρασί... Πολύ δώδεκα δεν έχει μέσα. Δώδεκα πλοία, δώδεκα σύντροφοι, εννιά, δώδεκα. Ναι, βέβαια. πολύ. Εντάξει, 9, το, το καταλάβαμε, θα το, που, θα το, τα το πούμε το, μετά στο το, τέλος το, το ιστορικό, α το Λοιπόν, ε, εκεί βεβαίως ξέρουμε τι έγινε. Ε, κρυφτήκανε μέσα, ήρθε ο κύκλοπα, ε, τον μεθύσανε του Τυφλώσανε το μάτι, βάζει τις φωνές ο κύκλοπας, έρχονται οι άλλοι Ποιο ε, Ποιος το έκανε αυτό του λένε να τον κυνηγήσουμε Έχει ρωτήσει αυτός ποιος είσαι και του λέει ο ο κανένας, ο, ο κανένας Ξέρουμε πως, πως, το, πως του το είπε ο Οδυσσέας Όχι δεν ξέρουμε <laughs> ο, Πως σε λένε του λέει ούτην Ούτιν, ούτιν δανό που λέμε σήμερα. Α, από εκεί είναι. Από το ούτε δανό. Δηλαδή κανένας Ο, ο κανένα. Τίποτα. Ναι, ναι. Όταν λέμε αυτό είναι ούτε Εγώ λέω μερικέ φορέ για το γάπ ε, για, για, για... ουτι δανό κατιών. Ναι. Ε, ούτε πολιτική Οικογενείας oh, Το Πούτιν βγαίνει από το Ούτιν όχι ε? Το Πούτιν όχι, βγαίνει από όχι, το Ούτιν όχι, όχι, όχι, όχι. <laughs> Λοιπόν ε, Ούτιν λοιπόν Του είπε ότι ονομάζεται ε, Στην ονομαστική θα ήταν Ούτις Ούτις Του το είπε σε αιτιατική Γιατί του λέει ναι, πως ονομα... ναι. σε λένε Και λέει αυτό Ούτιν Ναι ναι ωραίο Οπότε λέει στους κύκλοπε, ο, ο ούτιν όπως το άκουσε ο κύκλοπας, εκείνοι τσαντιστήκανε γιατί κανένας δεν σου το έκανε και φύγανε. Οι άλλοι κρυφτήκανε και την επόμενη μέρα ξέρουμε τι έγινε. Πήρανε και σφάξαν μερικά πρόβατα αφού αυτός ήταν τυφλός δεν Βάλαν την προβιά από πάνω και όπως αυτός περνούσε ήταν από κάτω αυτή. Από κάτω από τα και αυτά βγήκανε. Και βγήκανε. Ωραία. Μετά τους κύκλοπες... Ε, πάλι με μεγάλη ταλαιπωρία ε, θα φτάσουν στην ίσο Εολίαν όπου εκεί είναι ο Αιωλός και θα τους δώσει θα τους χαρίσει ο Εολός τον ασκόν του Αιωλού που έχει τους ανέμους μέσα ε, πλέον και από μακριά βλέπουν την Ιθάκη. Και εκεί ξαπλώνει ο Οδυσσέας να ξεκουραστεί λίγο, να κοιμηθεί. Και οι φίλοι, οι ναύτες, νομίζοντας ότι ο ασκός έχει μέσα χρυσάφι χρήματα... Τον ανοίγουν, και τον ανοίξανε. Τον ανοίγουν, ξεσπούν οι άνεμοι και τον παίρνουν και το σηκώνουν όλους ε, και ε, ταλαιπωρούνται, ξαναπάνε, στο, ξαναφτάνουν στην αιωλία ο αιωλός θεωρώντας τους ότι δεν τους αγαπούν οι θεοί τους διώχνει και μετά από έξι μέρες φτάνουν στους λεστριγόνες οι οποίοι ε, τους πετούν βράχους χάνει έντεκα πλοία μαζί με όλο το πλήρωμα ε, και έντεκα πλοία μένει μόνο το δικό του ε, με τους δικούς του ναύτε, τους χάνει όλους και μετά φτάνει στο νησί της Κύρκης ε, στο νησί της Κήρυκης έχει μέσα στο πλοίο του 44 άτομα. Ε, χωρίζονται σε δύο ομάδες και μαζί με τον Ευρύ στέλνει τους 22 να ανεβούν πάνω να μπουν μέσα και να πάνε να δουν τι είναι εκεί. η ε, κήρυκοι όπως ξέρουμε τους μετατρέπει σε, σε χείρους. Σε γουρουνάκια. Σε γουρουνάκια. Ε, ο Ερμής όμως τον ενημερώνει γιατί, γιατί έχει εντωμεταξύ και έτσι ξεκινάει ε, με τη δεύτερη βέβαια σύσκεψη των θεών αλλά έχει γίνει μια πρώτη σύσκεψη των θεών εδώ που την έχει προκαλέσει και η Αθηνά η οποία ε, ρωτάει πολύ έντονα τον πατέρα της το Δία και του λέει τι αποφάσισες για το να όλοι γυρίσανε αυτός ταλανίζεται και, ναι. λοιπόν, και ο Δίας της λέει μη φοβάσαι θα γυρίσει και στέλνει τον Ερμή ο οποίος τον ενημερώνει για το τι γίνεται εκεί, τι έγιναν οι συντροφοί του και του δίνει ένα βοτάνι, προσέξτε, που τον κάνει απειρόβλητο από τα μάγια της Κύρκης. Βοτάνι. Μάλιστα. Δηλαδή, δύο λεπτά, από κάτω εξελίσσεται μια κατάσταση στη θάλασσα, το άτομο αυτό ταλαιπωρείται με χρυσέ χάτων και άλλοι από πάνω κάτω και τον κοιτάνε τι κάνει ε. Ναι. Σωστό. Ναι, γιατί, γιατί. Και λέει, άστονε, το βλέπουμε. Ακούστε, και... γιατί εντάξει. δεν ανέχονται οι Έλληνε να υπάρχει ένας Θεός που επεμβαίνει με το δέντακι, γιατί τότε δεν έχουν ευθύνη. Ε, ως... Δεν υπάρχει ήθο τότε. Ε, δεν βέβαια. έχουν ευθύνη. Αυτό ξέρει τι μου θυμίζει του σημερινού με το Σόιμπλε. Αυτό μου θυμίζει. Δηλαδή, δεν δέχονται βοήθειες ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν δέχονται. Παρακαλάνε για δανεικά, μόνο. Φέρε να φάμε. Υπερήφανα άτομα. Ποιοι δεν δέχονται βοήθεια. Οι τρέχοντε πολιτικοί. Οι δικοί μα. Ναι, έχουν αυτή την υπερηφάνεια που ανέφερε τώρα στην αρχαιότητα. Δεν δέχονται ούτε από του Θεού βοήθεια. Μην μόνο μην με... μόνο από τσαντίζεις. το Σόιμπλε. Μην με τσαντίζει. <σοί> <σοίγε> <σοίγε> μην με τσαντίζει. Ούτε <σοίγε> συγχαίρω, <σοίγε> το συνθέτω μάλλον. <σοίγε> Τι συνθέτει. <σοίγε> αυτή <σοίγε> Την υπερηφάνεια. Όχι μόνο δεν είναι να μην δέχονται βοήθεια. Αυτή είναι μίσθαρνα όργανα. Ναι. Μη σταρνα όργανα. Επίση... Κοτούλες Κάτς κοτούλα που κοκο, λέγαμε. Έξι. Λοιπόν κοίτα αυτόν. Μάρας, άκου, άκου εδώ για πάρτι σου σήμερα σκιζόμε. Άκου. Γιατί αν θέλανε θα μας ήχαν θα μας ήχαν ε, ε, ε, βγάλει από όλα αυτά. Σου αλλάτασει του βοριάς εκτέλεση δεμέρου σου. Let in your sleep small pains will set and then Κατά πληγική εκτέλεση από τον Τέμισο, τα Αστέρι του Βορριά Μανο Χαζιζάκισε εδώ, αμπέτε 14 τελικά κουβίνε. Έστω ότι μοιάζουν αυτοί με τους Έλληνες Μα σε παρακαλώ εγώ προσπαθώ να φέρω αυτά που λέτε όλοι κατά. Πώ σου μπει και τα ευρωπαϊκά. Συγνομικά να σου εξηγήσω εμά. Προσπαθώ η θέση μου πια είναι. Να λέω τα μηνύματα κλπ. Αλλά όταν λέμε αυτά που λέμε και απογειωνόμαστε εσύ ο Αλφάβητε εδώ, ο Σάραγά, να το γιώνω. Και τι θέλω, Έλληνε, είμαστε, έχουμε μια συνέχεια Λες ας πούμε για το... Μα αυτοί δεν είναι Έλληνες ε, Νοδυσσέα και δεν δεχόντουσαν βοήθεια Ότι ατους θεούς και εγώ προσπαθώ να το φέρω Σημερινή πραγματικότητα να πούμε Σήμερα τι γίνεται Γιατί είναι. ο Σόιμπλε είναι θεός σου είναι Ο θεός Σόιμπλε θεός είναι ένας, ένας ληστής Θεός τους είναι, δεν είναι θεός μου Και είναι θεός τους, πολύ σωστά τους. Αλλά δεν είναι θεός των Ελλήνων Είναι τον κάτσ κάτσ κοτούλα μου Αυτό, αυτό τι να σου κάνω εγώ. Και αυτοί διοικούνε. Εχθέ είχαν η κεντρο. Μια καινούργια παράταξη που βγήκε τώρα άλλαξε αφημία για να γλιτώσει 200 εκατομμύρια χρέο. Είχε δημοκρατικά εκλογέ. Μαζευτήκανε τρει και ο κούκο. Κάναν τα πλάνα πλαϊνά για να φαίνονται πολλοί. Και πληρώσανε και από τρία ευρώ ο καθένα. Το κατάλαβε. Μιλάμε για προβατάκια. Γιατί έχω βάλει μετά τα πρόβατα του φαγκιανάκια. <Συσχε> τα έχω ετοιμάσει. Μπε, είναι οι βιταμίνε. <laughs> να σου πω κάτι. Παρα, παρακολουθώ στο ΣΤΑΡ το σον το πρόβατο που είναι για παιδιά και κάθομαι. Και όταν δεν το βλέπω, πάω και το, το ανοίγω και τα βλέπω όλα. Είναι καταπληκτική. Λέω στους γονεί να το βάζουν στα παιδιά του. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Τα πρόβατα είναι πρόβατα, αλλά ναι. υπάρχει ο σον ο οποίο διαβάζει. Ναι. Διαβάζει φυσική, χημεία, ναι, ναι. λογοτεχνία κτλ. Και, και δεν μπορεί να φανταστεί τι κάνει αυτό το πρόβατο. Αλλά χρησιμοποιεί τη γνώση του για να κάνει καλό και στου άλλου. Εγώ θα σε μπριζώσω τώρα, θα σου χαλάσω την εκπομπή. Άρα τα πρόβατα δεν έχουν παιδεία. Γι' αυτό είναι πρόβατα. Και λέγονται πίμνια. Άρα δεν είναι Έλληνε. Ναι. Γιατί ο ελληνισμό είναι πάνω απ' όλα παιδεία. Λοιπόν, εγώ δεν θα σε να κάνει εκπομπή τώρα, α τη χαλάσω. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ γιατί έχω να κονέ με δημοσιογραφικά και μου τα πετάνε και λέει: Ο Τσίπρα ανακοίνωσε κοινωνικό μέρισμα 1,4 δισεκατομμύρια. Ορίστε. Τον βρίζετε τον άνθρωπο. Συγγνώμη, από πού το πήρε, κόβοντα τι συντάξει και του μισθού. Δεν τα ξέρω αυτά εγώ. Δεν τα ξέρει. Να, γιατί... να τα μάθει. Να τα μάθει. Εγώ οφείλω ω η να στα λέω. Για να όπω μα ενημερώνει εσύ ιστορικά, να σε ενημερώνω και εγώ live εδώ για να έχουμε τι απόψει σου. Λοιπόν για πάμε παρακάτω Και ξαναλέω το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο οικονομικό Είναι οικονομικό γιατί πρωτίστως είναι πολιτιστικό έτσι. Γίνεται λοιπόν πολιτικό και έτσι γίνεται οικονομικό, οικονομικό. Λοιπόν, και Να μην το ξεχνάμε αυτό τώρα, Νομίζω τώρα θα αρχίσουν να φεύγουν οι μετανάστε Διότι τελείωσε λέει ο πόλεμος στη Συρία Και ο Άσαντ είπε ελάτε πίσω Κοίταξε, Οπότε εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα Θα τους στείλουν πίσω Να τους στείλουμε Με πολύ μεγάλη χαρά το ακούω αυτό ναι, ναι, ήδη, Θα ήδη, πανηγυρίσω Ναι και Διότι τελείωσε και ο Άησης Να κατάλαβες. φύγουνε Να φύγουνε Αλλά δεν θα φύγουνε Δεν θα φύγουνε Όχι. Εδώ ο φίλος μου ο Κιψελιώτης Λέει να είναι καλά ο Άξελ Τζιμπράν Ο ευεργέτης μας που μας τα ακουμπάει Εγώ θα έλεγα μίτσα μου ότι μας τον ο ακουμπάει ποιος? Ο Άξελ Τζιμπραν Τι είναι αυτός Ο Αλέξιο Τσίπρας oh! Τον λένε Άξελ Τζιμπραν <laughs> Εγώ νόμιζα ότι είναι ο Χαλίλ Γκυμπραν Ξέρεις τώρα <laughs> ναι. ο, ο Ευεργέτης μας λέει που μας τα ακουμπάει Μίτσο μου Μας τον ακουμπάει Δεν μας τα ακουμπάει <laughs> <laughs> Συγγνώμη κυρία Τζάνη μου Με σχοιωρείτε Ναι <laughs> Λοιπόν για πάμε Ένα λοιπόν. δισεκατομύριο σε σανό ε, Προβατάκια σανό, μπαμπακόπιτα Τέτοια πράγματα Λοιπόν ε, Πάει λοιπόν αυτός ο Οδυσσέας ε, Απειρόβλητος πια Με το βοτάνι που του δίνει ο Ελλη Κάτσε εμείς. τώρα αυτό είναι ενδιαφέρον ε, Πήρε ένα βοτάνι και, βγάζει, και έγινε θωρακισμένο Και το σπαθί Και το βάζει στο λαιμό τη Και τη λέει πρώτον ναι. Κάν πάλι ανθρώπους ναι. Δεύτερον Πες μου τι πρόκειται να μου συμβεί. Άρα εδώ έχουμε μελλοντολογία και μετάλλαξη. Και του λέει η Κύρκη, πολύ, πολύ μαγιά δηλαδή εδώ έτσι. Εννοείται. Ούτε ho, Hollywood να είτε. <laughs> <laughs> για πάμε, για πάμε. Το κάνουμε λοιπόν, σινεμά. Και πρόσεξε και τον Οδυσσέα. Μιλάμε τώρα για μία Ρε, ε, ελένη, που να ξέρει Μάγισσα πανέμορφη και τα λοιπά όπως και η Καλυψώ Θεά υπέροχη. Ε, ναι. Απειρόβλητο ο τύπο. Την Πινελόπη του και τον νησί του ναι. και τον κόσμο ε, του. Ε, και καπνών αποθρόσκοντα. Να δει, όχι να φτάσει, ε, να ε, δει και α πεθάνει. Ε, ναι. Αυτό θέλει. Ε, λοιπόν. Καλησπέρα στο Χιούστον και Πατρίδα σχεδί. μιλάμε. Πατρίδα θέλει ο άνθρωπος Έτσι. έτσι βέβαια, ναι. Άντε, ό, Όχι λοιπόν, αλωτριωμένη. Όχι αλωτριωμένη. Την πατρίδα που ήξερε θέλει. Την πατρίδα που. Ήξερε και που την λιμένονται ως καλλιόρα σήμερα ναι. οι θεσμοί που ο, ο α, Τσιπράν Άξελ ναι πως τον λέει ο τύπο και μ' αρέσει αξελ, πολύ Άξελ Τσιπράν ναι. λοιπόν αυτός ο Τσιπράν ε, και έντιν μέτρο και η υπή αλλά τούτο το παράκανε ναι, ναι, ναι. Ε, τους μετωνόμασε ναι από Τρόικα ναι, σε, θεσμούς. σε θεσμούς Πήρε δηλαδή Και έκανε ανταλλαγή και τα, αυτά είναι ενός, όρου, ενός όρου Πολύ Πολύ άσχημου Στο μυαλό μας ναι. Και στην αναπαράστασή ναι, μας ναι, ναι. Και του έδωσε έναν υπέροχο Τι πιο υπέροχος από το θεσμό θεσμός. Ο θεσμός της δημοκρατίας Ο θεσμός Αυτό. της δικαιοσύνης δεν Τέτοια πράγματα έκανε ο Τσίπρας Ολοψεύδος Απάτη και φαινάκηση της αλήθειας Μέχρι και των ενιών Ναι, μα τώρα άμα είναι αυτοί οι θεσμοί Δεν έτσι υπάρχει συντάγμα Όπως είχαν και του τρώγανε Το, το, το, το βιός του ναι. Στην Ιθάκη και έτσι. έτσι και εδώ μα, μα, μας εδώ Μας καταληστεύουν Μα τα είπε, τα είπε και Άρα ο... ο... Με... Αυτός μεταφορικά ο... είμαστε όλοι μια Ιθάκη ναι, με του η... μνηστήρες εδώ. Ναι, η ιστόχια των Ελλήνων έσωσε τις τράπεζες. Ο Ντάισεμπλουμ. Ε βέβαια. Άρα μεταφορικά Μαρία, είμαστε αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε, όλο το ελληνικό κράτος, μια Ιθάκη με μνηστήρες εδώ μέσα. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που έχουν πει οι μου και πρώτος ο Πολύβιος, ο ιστορικός. Ότι όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του Είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει να την, Αν γνωρίζαμε αυτά τα πράγματα Θα προσέχαμε και δεν θα μας κορόιδε κανένας Έτσι. Λοιπόν, Πάμε. γιατί εμείς τον βγάλαμε τον Τσίπρα Δεις μάλιστα Δεις. Και μετά από ένα τρομακτικό ψεύδος Τέλος Κοίτα πάτε. ανεμάκτος αυτό το παιδί Δυόμιση χρόνια έχει φέρει τα πάνω κάτω Και δεν κουνιάται κανεί. Αυτό είναι ανεξήγητο φαινόμενο Ανεμάκτος Πολιτισμό, παιδεία, πατριωτισμό, έθνο, τα πάντα τα έχει τσακίσει. Και ένα φίλο από λέει ο Τσίπρα είναι ο αντίνομο που παίζει με την νοημοσύνη μα. Πολύ καλό. Ο αντίνομο. Ναι, που παίζει με την ουμοσύνη. Αυτόν θα σκοτώσει πρώτο και θα κάνουμε ανάλυση όταν θα φτάσουμε και στα ονόματα για να δείτε, να δείτε τι σοφό που είναι. Ο Όμηρος Και γιατί ήταν πέδευση Ελλάδος Δυστυχώς δεν είναι Των συγχρόνων Ελλήνων Μπράβο Μιχαλάκη το το Πολύ μ' άρεσε αυτό που είπε τώρα από την Ουαλία ο Μιχάλης ο φίλος μου Λοιπόν Ολοκληρώνει λοιπόν. σιγά σιγά ε, Η Κύρκη όμως του λέει Αλλά για να τα μάθεις αυτά του λέει Θα πας να δεις τον Μάντι τη Ρεσία και θα κατεβείς Στον Άδη μεγάλε Άμα σε παίρνει άμα και αν τολμάς. αν τολμάς. μπράβο. Καλησπέρα Σαλονίκη στο φιλό μου του Βανούλη. Μια πολύ μεγάλη, πρόσεξε, Λέγε. συμβολοποίηση γίνεται εδώ. Έτσι. Πρέπει να πάθεις για να, για μάθεις. να μάθεις ουσιαστικά. Έτσι. Κατεβαίνει λοιπόν υποχρεωτικά που του λέει η Κύρκη στον Άδη ε, Συναντά τη μητέρα του την Αντίκλεια Τον Ελπίνωρα ναι. Ο οποίος μένει άθαυτος και πάει η σκιά του και του λέει Είμαι άθαυτος στο, στην οικία της Κύρκης και τα λοιπά Πρέπει να γυρίσεις να με θάψεις. Και βρίσκει και τον διαφόρους εκεί και βρίσκει και τον τιρεσία που λέει, του λέει τα πάντα για το μέλλον του, τι πρόκειται να γίνει. Γυρνάνε, θάβουν τον Ελπίνορα και φεύγουν από την κύρκη που τους δίνει και πάρα πολλά τρόφιμα κλπ. Μιλάμε ότι είναι μόνο ένα πλοίο τώρα, έτσι. Και... Λέ, του, του έχει πει ότι θα περάσει τις ειρήνες, πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Και ε, ότι θα βρει πρώτα τη σκύλα αμέσως στη χάριβδη, δηλαδή θα είναι η σκύλα και η χάριβδη, αλλά αυτό θα πάει πιο πολύ σκύ, από το, τη μεριά της σκύλας. Ε, και εκεί ε, γνωρίζουμε τι έγινε, η κύρκη του λέει πώς να λειτουργήσει και θα φεύγονται, φτάνουν στον νησί του ήλιου. Όπου οι εταίροι του Ενώ Αυτός ξεκουράζει Κοιμάται Σφάζουν τα βόδια του ήλιου Και είπα πως το λέει ο Όμηρος ναι. ε, Μερικά κομμάτια του Όμηρου Σχεδόν έτσι Αυτά τα ξέρω από μνήμης Τα ε, ναι, που... θυμάσαι Οι ε, ε, ναι. καταβούς Ατοκατά είναι το κατέσθιον ναι. Αλλά για το μέτρο το κόβ, Την κόβει την Στην πρώτη μέση, Και την ναι. πάει για... μπροστά η καταβούση υπερίονο η έλλειο, έστειον έτσι υπερίονο. Αυτάρ η έλλειο, έτσι λίγο υπερίονο η έλλειο. Ωραία, είπε προηγουμένω. Αυτάρ ο τίσιν αυτό, αυτού είναι δοτική αντιχαριστική. Ναι, ναι, ναι. Προς τη δυστυχία του αφίλετο του αφήρεσε ναι. νό στη τη γλυκιά επάνωδο. Ωραία. Είπε σε μια εκπομπή θα κάνει όταν τελειώσει τον κύκλο ναι. Θα κάνουμε ανάλυση των συμβολισμών των λέξεων. Βεβαίω. Και των μνηστήρων των λέξεων, έτσι που είναι σημαντικό. Βεβαίω, έχουμε πολλά Να είναι καταγεγραμμένο, να Ας πούμε, κατάλαβες Αλλά τώρα να πούμε Βεβαίως. να ξέρουν, να ξέρουν όμω. Είναι τραγικό να πεθάνει κάποιο και να μην ξέρει γιατί είναι σημαντικό ο όμηρος. έτσι Λοιπόν. Και. Ε, ε, φεύγοντας θυμώνει ο Οδυσσέας που το κάνανε αυτό και τους παιρνει άρον άρον και φεύγοντας συναντούν τη Χάριβδη ε, όπου κατεστράφησαν και οι υπόλοιποι από τους συντρόφου. φθάνει μόνος στο νησί της Καλυψούς θα μείνει 7 χρόνια γιατί δεν θα τον αφήνει αυτή να φύγει. Και με εντολή του Δία τον αφήνει να φύγει και επί 18 μέρες τον ταλανίζει η οργή του Ποσειδώνα μέχρι να φτάσει στο νησί των Φεάκων που εικάζεται ότι είναι η Κέρκυρα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Του λέει να πηγαίνει αριστερά, να πλέει και να περάσει τη μεγάλη θάλασσα, τον α... ατέλειο το πόντο, και πώς μπορεί να... πρέπει να αρχόνταν από βορρά για να... να έχει αριστερά. Του ναι, μεγάλη έτσι. θάλασσα, ατέλειο το πόντο, ε, συνάδει. Τέλος πόντων, λοιπόν. Εδώ αρχίζει η Οδύσσια. Πρώτη λοιπόν ε, ραψοδία, συσκέπτονται οι θεοί και αποφασίζουν να στείλουν τον Οδυσσέα στην Ιθάκη και η Αθηνά εντωμεταξύ παίρνει τη μορφή ενός φίλου του πατέρα του Τιλεμαχού του Οδυσσέα δηλαδή, ναι. του Μέντι, που είναι βασιλιάς των ταφίων και πάει και παροτρύνει τον, τον, τον τηλέμαχο και του λέει να πάρεις πλοία και να πας... Τι κάθεσαι, να ρωτήσεις Στην πύλο να πας στον Έστωρα Να ρωτήσεις για τον πατέρα σου ναι. Κι του τους εδώ Και, και θα, θα, αν βρεις τον πατέρα σου Θα, θα λυθεί το πρόβλημα ναι. αυτά, ωραία ε, Μας δίνει πως ε, Οι τον Του τρο, κατατρώγαν το αυτό Το του. Ο τηλέμαχο Κρυφά από τη μητέρα του Ε... Συζητάει με την ε, Ευρύκλια, την οποία Ευρύκλια την έχει αγοράσει ο παππούς του ναι. ε, και λέει ο Όμηρος την είχε για, για να είναι του Οδυσσέα κουβερνάντα, τροφός που θα λέγαμε σήμερα, ναι. και την είχε λέει ο Όμηρος Ισότιμη με τη γυναίκα του. Την Ευρύκλια Βέβαια, την Ευρύκλια Ναι, αλλά λε κάτι ονόματα τώρα. Βεβαίω. Λε κάτι ονόματα, Μαρία, τώρα τη λέμαχος που η λέξη Ευρύκλια είναι. Ευρύκλεια σημαίνει. Μεγάλη το, δόξα. Το, το ευρύκλαο. Δόξα, η μεγάλη η δόξα, δόξα. Η, η δοξασμένη. Έτσι. έτσι. Τηλέμαχο όμω σημαίνει. Και είναι και θα είναι στην επάνω εδώ του θα είναι το, το ε, ε, ε, ε, ε, κομβικό πρόσωπο, ναι. η Ευρύκλια. Ναι, αλλά τηλέμαχο σημαίνει αυτός που μάχεται από τηλέ, από μακριά. Αυτός που μάχεται από μακριά. Ναι, το πέταξα ναι. εγώ, συνεχί... Α, μια παρένθεσσούλα, γιατί από την Αγγλία είναι, όλη η Αγγλία σε ακούει. Ο φίλος μας εδώ λέει, μια παρεμβολή θα ε, κάνω μόνο. Ο Λωτός τι συμβολίζει και γουστάρανε τόσο πολύ άντρε του Ουρισσέα που πλακώθηκαν στη Μάσα... Τι συμβολίζει με μια λέξη ο λωτός. Κοιτάξτε ο συμβολίζει ένα φυτό που σε κάνει να μην θέλεις να φύγεις από εκεί που βρίσκεσαι για να τον γεύεσαι Ναι άρα ε, Μπορεί να ήταν ένας τρόπος ζωής ναι. Μπορεί να ήταν πράγματι ε, ένα κάτι βότανο. σαν ε, Ένα βότανο κάτι το αυτό το οποίο από την Παπαρούνα Μπράβο Παπαρούνα πολύ, πολύ, πολύ ωραίο πάρα ναι. πολύ ωραίο <σχε> Ναι ναι <σχε> ε, Άρα κοίτα τι ώρα θα σε φτιάξω εγώ κανονικά Άρα ο ΓΑΠ Που τον ευρίζει συνεχώς Ανεδεστατικά Και λέει βάλτε λίγο ε, στο, Ένα φυτούλι Στο παραθυράκι σας να έχετε Ήξερε έχει διαβάσει όμηρο και ε, μάλλον ο Λοτός ήτανε παπαρούνα ο παπαριά Ο δεν είχε διαβάσει απλώ ε, την έβρισκε φαίνεται με αυτό Και, και για αυτό. το προτείνει Έτσι Μάλιστα προτείνει. Ωραία Ο λωτός λέει καταρχήν είναι ένα πολύ γλυκό φρούτο Και βγαίνει την εποχή που βγαίνουν τα ξυνά Αυτό διαστημική μου φλοκάτια πνελευσίνα Καλής είναι το πρακτικό κομμάτι Το συμβολικό είναι άλλο Πάμε Πού είναι. Βγαίνει, λέει, είναι ένα πολύ γλυκό φρούτο ο Λωτό και βγαίνει την εποχή που βγαίνουν τα ξινά. Και ενώ βγαίνουν ξινά, αυτό είναι γλυκό. Ναι. Και θα κάτσουν 7 χρόνια εκεί να μαλακίζονται για να τρώνε ένα Λωτό ή μάλλον. Πιστεύω ότι δεν ήταν το φυτό, ήταν συμβολοποιεί διάφορα πράγματα. Έτσι, πράγμα. Ναι. Τέλο πάντων, λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στο, στο τέλο για τους του συμβολισμού του Ομίρου. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι. Ε, ο τηλέμαχο πραγματικά κρυφά από τη μητέρα του ε, με την Αθηνά που παίρνει τώρα τη μορφή του μέντορα του ε, πολύ φίλου του πατέρα του και συμβούλου του ο οποίος είναι πολύ γέρος ε, του λέει Κοίτα, θα πάει η Αθηνά βρίσκει ε, ανθρώπους ναι. από την Ιθάκη να τους πάρει μαζί του επιλεγμένους ε, και αναχωρεί η ευρύκλια μόνο ξέρει τι κάνει ναι. η ευρύκλια του δίνει και τα δώρα που θα πάει στον Έστορα και τα τρόφιμα για το ταξίδι και το κρασί και τα λοιπά ναι. και φεύγει πάει στην πύλο ο Νέστορας τον υποδέχεται με τιμές. με τιμέ <και> εξαιτία του πατέρα του ε, πληροφορείται ο Νέστορας τι κάνουν οι μνηστήρες και τι γίνεται στον οίκο του και ταυτόχρονα πληροφορείται τι έγινε με τους άλλους αλλά του λέει ο Νέστορας ότι εγώ ήρθα κατευθείαν εδώ και δεν ξέρω πολλά πράγματα του είπε για τον Αγαμέμνονα τι έγινε και τα λοιπά ναι. πήγαινε στη Σπάρτη να βρει στο Μενέλαο γιατί αυτός έκανε μεγαλύτερο ταξίδι πήγε και στην Αίγυπτο ναι, και ναι, ναι. τα λοιπά. και ξέρει για τους άλλους και θα σου πει. του δίνει δε το γιο του τον Πισίστρατο όχι τον πισήστρατο της, της Αθήνας Μάλιστα Τον πισίστρατο τον, τον πρώτο πιότον, πολύ καλό Και ε, άλογα και τα λοιπά Και τον στέλνει ε, Τον Μενέλαο Η πλάκα είναι Ότι η Αθηνά ήταν μαζί τους Και ο Νέστορας Λέει Να θυσιάσουν στην Αθηνά Που ήταν η προστάτης του πατέρα του και θυσιάζουν στην Αθηνά ενώ ήταν εκεί. Και μάλιστα ε, ε, έκανε χρυσά τα, τα, τα κέρατα από τα, αυτά τα ερήφια που θα θυσίαζε. Ναι. Και βέβαια... Ε, χρυσά κέρατα ενώ τα πάει για σφάξιμο? Ναι βέβαια χρυσά. Περίεργο. Ε, η, η μικοιναϊκή εποχή έχει πολύ χρυσάφι. Υπερβολικά πολύ. Ναι. Τρώνε σε χρυσά πιάτα. Χρυσά κουτάλια χρυσά... που λένε. Ναι. Κουτάλια, ποτήρια. <χε> λοιπόν, ακόμα και το η κανάτα που πλένουν τα χέρια τους είναι από χρυσό και η λεκάνη που τα πλένουν είναι από άργυρο, αρι... από ασήμα. Από το έχει μείνει που λέει: Θα πάμε <χε> φάμε με χρυσά κουτάλια. Την ώρα που, γι... που γίνεται η θυσία. <χε> η Αθηνά μεταμορφώνεται σε πουλή και φεύγει και καταλαβαίνουν όλοι ότι ήταν η Αθηνά. Ε, τέλος πάντων, φθάνουν στη Σπάρτη, ενημερώνεται και ο Μενέλεος για την Ήβρη των Ιστήρων και του ιστορή το μάντεβα του Πρωτέως που τον βρίσκει στην Αίγυπτο με έναν περίεργο τρόπο. Θέλω να το πω στους φίλους μας που το πεις. μου ακούνε. Ε, του λέει λοιπόν ότι υπάρχει ένα νησάκι στις εκβολές του Νήλου, που το λένε Φάρο. Εκεί λοιπόν ε, μπορεί να βρει τον Πρωτέα, ε, τον οποίον ε, τον συλλαμβάνει, αυτός αλλάζει μορφές αλλά τον κρατά πολύ γερά και ε, τα λέω γρήγορα γιατί θα σας διαβάσω μερικά κομμάτια μετά Εντάξει. και εκείνος του λέει τι έγινε και του, του λέει ότι ο πατέρας σου είναι στο νησί της Καλυψούς και ότι θα, θα, το, θα, θα επανέλθει ε, εν τω μεταξύ οι ναι. ε, μαθαίνουν ε, τυχαία γιατί αυτός που έδωσε το καλύτερο πλοίο που είχε στην Ιθάκη στον τηλέμαχο επειδή το χρειάζεται πάει και ρωτάει πότε θα γυρίσει ο τιλέμαχος. Και ρωτάει τους ε, μέσα στο παλάτι και τα ακούνε οι μνηστήρες που δεν ξέρουν που πήγε ο τηλέμαχος, που νομίζαν ότι πήγε Έτσι, στα ναι. κτήματα Να, του έξω. Ναι, ναι. Ε, εκεί λοιπόν ο, <χαι> όταν το μαθαίνουν αυτό κάνουν μια σύσκεψη και λένε ε, επειδή πιστεύουν ότι μέχρι τότε ότι είχε πάει στον Εύμεο που είναι ο, ο υπεύθυνο για τα κτήματά του και τα λοιπά, ε, και λένε να τον δολοφονήσουν στην επιστροφή αφού πήγε στην Πύλο, πριν φτάσει στην Ιθάκη. Σε ένα νησάκι ξερονήσει να τον περιμένουν εκεί και να τον δολοφονήσουν. Η μάνα του κλαίει και οδύρεται που έφυγε αυτός και που δεν ξέρει που πήγε. Η Αθηνά πάει και την παρηγορεί παίρνοντας τη μορφή της Ιφθύμης ε, που είναι αδελφή της Πινελόπης, αλλά που τη βλέπει πολύ σπάνια γιατί είναι παντρεμένη μακριά. Και στο Έψιλον γίνεται νέα σύνοδος των Θεών, όπου αποφασίζουν και στέλνουν τον Ερμή και δίνουν εντολή στην Καλυψώνα να τον αφήσει να φύγει. Ε, Τον ταλαιπωρεί επί 18 μέρε στη θάλασσα ο Ποσειδώνα. Του πάει το πλοίο, ανεβαίνει πάνω σε μια σανίδα, έτσι σε ένα ναι. κομμάτι που έμεινε ναι, στο ναι, πλοίο, ναι, ναι. και είναι <κυρίζει> που την λέει Λευκοθέα. Λευκοθέα. Λευκοθέα. λαμπερή δηλαδή. Ναι, ναι, ε, ο Όμηρο. Και είναι κόρη του Κάδμου Τον σώζει Και του δίνει Άκουσε τώρα Ένα μαντίλι Και του λέει πέτα τα ρούχα Που σου έδωσε Γιατί τα άλλα τα χασε, ναι. Που του έδωσε η Καλυψό πολλά δώρα ναι. Που σου έδωσε η... Πέτα τα ρούχα που φοράς Και που είναι βαριά Και ντύσουμε αυτό το μαντίλι Και δεν θα πνιγείς και δεν θα έχει και καμιά δυστυχία. Α, Όταν δεν θα φτάσει στο νησί των Φεάκων, θα το πετάξει στη θάλασσα, γυρίζοντα το πρόσωπό σου από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά. Oh, κάτι μα είπε τώρα. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Να κάνουμε ένα διάλειμμα δύο λεπτών για θέλω να αποσύρω Όχι, όχι, θα σου πω ένα θα θα διάλειμμα. το κλείσει, κλείσω για να πω κάτι που θέλω. Ο... Μαζί, το Εννοείται ένα λεπτό. Λοιπόν, και πραγματικά Θάνει στον νησί των Φεάκων, αλλά εκεί που τον πετούν τα κύματα είναι βράχοι. Να. Και τσακίζεται, ναι. αλλά τον προστατεύει το μαντήλι, ναι. κραδένεται από τους βράχους, τον στέλνει ο Ποσειδώνας πάλι στη θάλασσα, γίνεται συνέχεια, αποφασίζει τελικά για το μαντήλι τον προστατεύει και κόλλημπώντας φτάνει στην κήτη ενός ποταμού από... και πηγαίνοντας στο ποτάμι το παρακαλεί να πάψει ένα ενορμητικό... Και εκείνο ηρεμεί και μπαίνει από το ποτάμι, και από εκεί βγαίνει στην όχθη και βρίσκει αμμόδιη περιοχή. Ε, και και εκεί. λίγο πιο πέρα βρίσκει θάμνους και, ελιά, εκεί. και φτελιά. Και, ναι. ε, Θάμnόδηση. Ναι, που είναι. Ναι. Σχηματίζουν εκεί μια. Μίλησε έξι, στο ποτάμι σαν... και του είπε να ηρεμήσει, και αυτό ηρεμήσε. Και μπαίνει εκεί και κοιμάται. Καταλάρω. Θα τον ξυπνήσουν. Τα γέλια των κοριτσιών, δηλαδή της βασιλοπούλας της Ναυσικάς που έχει έρθει να πλύνει με τις, με τις αμφιβόλες της τα πρικιά ναι, ναι, ναι. και που πάει και βλέπει σε, την Αθηνά σε όνειρο... Που τις λέει σήκω και πήγαινε να τα πλύνεις. Τι αγωγή σου δώσε η μάνα σου ναι. Δεν πρέπει να πα να τα πλύνει και να τα έχεις έτοιμα Και ναι Λοιπόν και σηκώνεται η δίστοιχη αυτή και πάει Δίστοιχη δηλαδή ναι. με την έννοια ότι ε, ναι. την υποχρέωση να πάει Αναγκάστηκε να πάει Και, να ναι. και παίρνει λοιπόν πλένουν τα ρούχα, παίζουν Φασαρία Εκεί, και λοιπά τόπι Α παίζανε και τόπι Βέβαια, ε, πέπεζε α. η Βασιλοπούλα με τις αμφιπόλες τη. Μάλιστα Για να ξέρουμε τώρα πόσο δούλες ήταν Ναι ρε παιδί μου Που τις μεταφράζουνε δούλες τις, δημαίες, τις αμφιπόλες και τα λοιπά Λοιπόν Και πφεύγει το τόπι Και, και πάει, προστά πάει εκεί στη συστάδα των δέντρων Που ήτανε Και κοιμότανε Που κοιμότανε ο Οδυσσέας ο Κάνε το διάλειμμα σου Γιατί τώρα έχουμε ε, τα σπουδαία ε, ναι, Εγώ πάλι σου έχω μια αφιέρωση Με σφαγιανά αλλά πριν να βάλω την αφιέρωση θα πω ότι... Βάλε ένα τραγούδι και βάλε μου τόσο δά, θα σου φέρω τσίπουρο. Τσίπουρο. Άσαι να βγάλουμε την εκπομπή και τα τσίπουρα τα χτυπάμε ύστερα. <laughs> <laughs> λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος ο Καλογεράκης στις 10 και κλείνει η μέρα. Α, αύριο όμως, Τρίτη, έχουμε μία εκπομπή στις 8... Και μια καινούρια εκπομπή με τον Παλάσκα Το φίλο μου Στης 9.30 πολιτικοκοινωνικού κοινωνικου περιεχομένου Επαναλαμβάνω για τους φίλους που ενδιαφέρονται Και είναι πάρα πολλοί από παντού Και με ρωτούσαν όλο αυτόν τον καιρό Επειδή είχε, είχε, είχε και θέματα και προβλήματα οικογενειακά Ο, ο Γρηγόριο, Την άλλη Δευτέρα Δευτέρα θα είναι πλέον όχι τρίτη Δευτέρα Εξήμιση ώρα θα είναι Δηλαδή θα προηγείται τη εκπομπή, Τη Τζάνη Ο... Γρηγορίου. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι να ακούσουμε τα πρόβατα με το σφαγιανάκι, τα πίμνια και οι πανερχόμεθα. με λίγο να φύλαει τα πρόβατα σε ένα σπρό σπίτι να μη λαιμονόματα κάποια πρόβατακια πολέμουν μόναχα τους πολέμουν τον λίγο που μπήκε στο κοπάτι τους πρόβατα η σειρά μας έρχεται και εσείς τσοπανάκια πράιντε, να κουρεύεστε πρόβατα ξυπνάτε πιάστε τα ύψωματα λυκοί υπάρχουν όσο υπάρχουν πρόβατα λυκοί Soy par pro Και η αρκούδα δεν είναι ακίνδυνη. Τώρα πληγωμένη είναι. Πριν κίνδυνοι, Προβάτα ξυπνάτε. Η μα έρχεται και σύστοπα φανάκια. να κουρέδεστε, Προβάτα ξυπνάτε dai so matar liquida e parbum προβάτα, sair para comprovar liquida προβάτα. parbum vou sair Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αλβέτοδεκατέσσερα.com. Γιατί οι Έλληνε κάθε Δευτέρα βράδυ στι 8, από την άλλη Δευτέρα 6.30 λίγο πιο πριν δηλαδή, θα βγαίνει και ο αδερφό σου ο Σογχρηγόρη με διακοπή το όλων περί διατροφή, περί όλων αυτών των θεμάτων. Μην ξεχάσω να πω όμω. Ότι αύριο μετά τις 10 που έχω ελεύθερο χρόνο η συγκεκριμένη εκπομπή που αυτή τη στιγμή είναι σε εξελίξη Με τη Μαρία Τιτζάνη θα παιχτεί σε επανάληψη Αύριο βράδυ στις 10 Αύριο το πρόγραμμα ξεκινάει για να δω 8 η ώρα έχουμε μια εκπομπή με την Ελένη Τι Φλέρι. Την ψυχολόγο, μετά έχουμε μια καινούρια πολιτικοκοινωνική εκπομπή στη 9.30 με τον Πάνο, τον Παλάσκα, το φίλο μου. Ε, και αμέσω μετά, όταν τελειώσει η εκπομπή, θα παίξει η επανάληψη η εκπομπή που είναι τώρα στον αέρα. Λοιπόν. Πάμε, πάμε λοιπόν. Ε, θα τρομάξουν, είναι θεό γυμνό αυτό. Παίρνει κάτι φύλλα, βάζει μπροστά στην, στην περιοχή την γενετήσια του περιοχή, ναι. ε, θα σκορπίσουν οι κοπελές, αλλά είναι φυσικά ναι. ε, στέκεται και του λέει, τον ρωτάει ποιος είναι. Φύσο Πάει και λοιπόν ναι. και πέφτει στα πόδια της Οδυσσέας και της λέει να την καλοπιάνει εκεί, της λέει ότι είναι πανέμορφη, ότι είναι αυτό, ότι είναι εκείνο ε, και... Ε, άντρας ήταν ε, Για να μπορεί να μιλάει έτσι ε, Την υπερβολή την έχει στο ε, ναι στην περιγραφή Βεβαίως. του ναι. Λοιπόν και του λέει Να ε, Τον βοηθήσει Αυτή Του δίνει ρούχα να φορέσει Τον παίρνει Και του λέει κοίτα Πρόσεξε τώρα τον Όμηρο ναι. Θα πει και η μάνα της και ο πατέρας της Ναι Θα, θα πούν γιατί δεν σε έφερε με το αμάξι και σε άφησε να περπατήσεις Τι λες Ναι Αλλά η ναυσικά θα του πει κοίτα Εγώ είμαι κόρη Και είμαι παρθένα ναι. Και αν με δουν με έναν ξένο Θα πούν ποιος είναι αυτός με τη ναυσικά Μπράβο θα και, και, και, τι, και δεν θέλω να με συζητάνε Θα εκτεθεί. Θα έρθει, λοιπόν Και θα σου, σου δείχνω εγώ το δρόμο Και θα σε συνοδεύουν Και οι κυρίες οι, αυτές, Και θα σε αφήσω Λίγο πριν, Θα πω εγώ πρώτη στο παλάτι Και όταν θα φανταστείς Θα καταλάβεις ότι ολί, έχω ναι. φτάσει Έρχεσαι. Τότε να εμφανιστείς Αλλά κοίτα εκεί είναι που είναι Η βασίλισσα η εξουσία ναι. Δεν του λέει να πάει στον πατέρα της Ναι του λέει θα μπει στο παλάτι και θα πας κατευθείαν ναι. και θα πιάσεις τα γόνατα της μάνας μου. Ναι. Και θα τη ζητήσεις να σε προστατέψει και να σε στείλει στην Ιθάκη. Oh. Και άμα εκείνη το δεχτεί έχει σωθεί, του είπε. Είναι τελειωμένο. Λοιπόν, μια και είμαστε τώρα εδώ θα τα κάνει όλα αυτά ο Οδυσσέας, έτσι θα γίνουν. Θα πάει, κάνει μια απίστευτη περιγραφή που λάμπει πάλι από χρυσάφι, ασίμι και χαλκό το Μ, παλάτι ναι. και εκείνου. Λοιπόν, και θα τον δεχτεί η, η Βασίλισσα και ο Αρχήλοχος. Την Βασίλισσα την λένε αρίτην αρίτη Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο αλκίνο είναι από το αλκί και Δηλαδή αυτός που έχει ρωμαλαίο μυαλό. Που είναι δυνατό στο ναι, μυαλό. Ναι. Να το κρατήσουμε αυτό. Βεβαίω. Έτσι. Και η αρήτη. Άρητο. Αυτός που δεν λέγεται. Αυτός που δεν λέγεται. Που δεν εμφανίζεται. Περίεργα ονόματα. Θα τα δούμε αυτά. Δεν είναι τυχαία τα ονόματα που βγαίνουν. Εννοείται. Που και... Ο Αλκίνο θα κάνει συνέλευση, ξαναλέω, ποτέ δεν παίρνει απόφαση ούτε ο Δίας ούτε ο Βασιλιάς, ούτε ο Αρχιστράτηγος του Στρατεύματος, αν δεν συνέλευση. συναποφασίσουν. Άρα λοιπόν η άμεση δημοκρατία η δημοκρατία, δεν γεννήθηκε υπερφυσικά από κάποια αυτής τους ναι. Έλληνες, Ήτανε από την αρχή και το καλό παράδειγμα το έδωσαν οι 12 θεοί Είναι έξι και έξι Μισό λεπτό η προσωπική μου εκτίμηση τώρα ναι. Είναι προσωπική εκτίμηση Ερμηνεία Τζάνι Θέλετε τη δέχεστε θέλετε έχει να δέχεσαι, κάνει δέχεσαι. Πρέπει να ακούμε και προσωπικές λοιπόν, Επειδή επειδή mm -hmm. η αποστολή των θεών του Ολύμπου ήταν εξωγήινη Παρακαλώ και πιστεύω από το δεύτερο συνοδό του Σύριου του Υπερίου Νοσηλίου ο οποίος γεννάει με την Παμφάεσα τον ήλιο το δικό μας ναι. το Φαέθεντα με την Παμφάεσα Αυτή που φωτίζει παντού Το, το, το, το, το, το παγκόσμιο φω. Ναι, το συμπαντικό φως ναι. Λοιπόν, ε, όντας μία αποστολή μπορεί κάποιος να είναι κυβερνήτης αλλά... Ναι. Ε, συναποφασίζουν όλοι κατά ειδικότητα Ο καθένα λέει τη Άρα, θέση λοιπόν, του Αυτό λοιπόν αυτοί είναι που δείχνουν και στους πρώτους δύο γενεί που θα γίνουν ναι, ναι, ναι, Γιατί είναι ναι, ναι. μόνο των Ελλήνων αυτή η συνήθεια να συναποφασίζουν ναι. Κανείς άλλος Τι... Κανείς άλλος λαός δεν έχουμε τέτοιο παράδειγμα Τελευταία την έχουμε χάσει αυτή την ιδιότητα αλλά τέλος πάντων τώρα Ναι λοιπόν ναι. Ο καθένα λέει ότι του κατέβει Θα κάνει αγώνες προς τιμήν του Μάλιστα θα του, τον παρακαλέσουν, α σημειωθεί το δε, ότι η Αθηνά τον κάνει να φαίνεται ωραίος και ρωμαλαίος, όχι ταλεποριμένος και, και Καταχτυπημένο, γιατί το σώμα του από τους βράχους είναι καταπληγιασμένο. Ε, τον θεραπεύει, τον κάνει μια χαρά. Λοιπόν, και είναι περίφημος. Και εκεί θα τους καταπλήξει, γιατί σε κάποια αγωνίσματα θα είναι στο δίσκο, δισκοβόλος ο Οδυσσέας, θα είναι καταπληκτικός. Θα υπερτερήσουν οι φέακες στο χορό, θα, θα υπάρξει ραψοδός που θα τραγουδήσει για την τρία και το τέλος της... Και αυτός θα καλύψει με την, κα, με την κάπα του, ναι. με τον, τον μανδύα του, το κεφάλι του... για να μην δουν ότι ναι. θα κλαίει γοερά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα τον δει, θα τον δει ο βασιλιάς, ο Αλκίνος, να κλαίει... και θα, του, του, θα τον παραξενέψει. Και κάποια στιγμή, αφού θα τελειώσουν όλα αυτά... Ναι. που θα κοιμηθούν για να, του, να τον στείλει με τα πλοία... Και θα πει να φέρουν δώρα για, για τον ξένο τους λοιπόν, και θα συναποφασίσουν η, η, η, η εκκλησία πούμε, του, τέτοιου, του το Αλκίνου, πούμε ε, οι πολίτες, να τον στείλουν και να τον δεχθούν υπέροχα δώρα. Θα τον ρωτήσει ποιος είσαι και από πού κρατάει η γενιά σου. Ναι, από πού κρατάει σκούφια σου που λέμε. Και ο Οδυσσέας θα το αποκαλύψει βεβαίως. Είμαι εγώ. Έτσι. Και θα το στείλει. Και βεβαίως θα μείνουμε εδώ την ώρα που θα φτάσει στην Ιθάκη. Εγώ θέλω να διαβάσω τώρα μερικά αποσπάσματα ναι. και να δούμε αυτά τα περιβόητα καταρχήν πλοία των... Α, Φεάκων. των <χω> θεάκων. Των Φεάκων. Τι κατασκευή; Αλλά αυτή. να δούμε... Και αυτά τα πέδιλα της Αθηνάς ναι. Και τα πέδιλα του Ερμή ε, Για εντάξει, να φύγουν δηλαδή λοιπόν την ώρα που αποφασίζουν στον Όλυμπο κάτι Φοράνε κάποια πέδιλα ε, ναι. Και πετούν Πετούν Και διασχίζουν Την ατέλειωτη θάλασσα Αυτά τα πέδιλα τα χρυσά, τι είναι. Ξέρω εγώ. Ωραία. Και ο Ερμής μάλιστα του λέει δεν είχα καμιά όρεξη να, ταξιδε... να διασχίσω αυτόν τον ατέλειο το πόντο. Oh. Την ατέλειωτη θάλασσα Ποια ήταν η ατέλειωτη θάλασσα Από το, το, το, η Ανδριατική Ή mm. το Κολυκόντες Αιγαίο απέναντι, ναι. Που από εδώ και εκεί πήγαινε Σε ωρές σε Και πάει και πετώντα. Συγγνώμη και πάει και πετώντα Και είναι ατέλειωτη Μα τι λέμε τώρα Άρα το Μες. πρόβλημα υπάρχει Που έγιναν όλα αυτά για την Οδύσσια, Α, αυτό το πούμε. υπάρχει το πρόβλημα που έγιναν όλα αυτά. Και τι λοιπόν. υπονοούν οι συμβολισμοί που αναφέρεις. Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε στο στίχο ε, 149. Έρχονταλή Φεύγει εδώ. λοιπόν Και μιλάνε ο... για εξωγηγήνους ο Αποκρισάρης λέει η μετάφραση εννοεί ο αγγε, Αγγελιάων Ζηνός, ο Αγγελιοφόρος του Δία, ο Ερμής ε, Τον ίδρε που καθόταν κοντά στα κροθαλάσσια είναι ο Οδυσσέας στο νησί της Καλυψούς και ούτε στιγμή του στέγνωναν τα μάτια του από τα δάκρυα και τους είναι η γλυκιά ζωή του γυρισμού των πόνο Μόνα πανάγκη στη βαθιά σπηλιά με αυτή νύχτες αθέλητά του πλάγιαζε και α τον ποθούσε εκείνη και μιλάμε για θεά και επανέμορφη. Ε, ναι, είναι αυτό που λέει θεά είσαι. Ήκαλυψώ. Ναι. Όμως τη μέρα κάθονταν σε βράχους σακρογιάλια με κλάμα πόνου στεναγμούς παράζοντας τα στήθια και έβλεπε δάκρυα χύνοντας τα πέλαγα τα στήρα Um. Για πάμε Και του λέει μετά Θα πάω Μην, μην ανοίξεις άλλο κεφάλαιο Βέβαια θα πάω εκεί που έχει αποφασίσει τέλος πάντων να τον αφήσει να φύγει και του λέει «Του δώσε ρούχα ευωδιαστά, τον έλουσε μονάχη, του ρουχα μέσα σασκή μαύρο κρασί, του βάλε νερό, του δώσε ταγάρι με τροφές και... Ένα εράκι απόλυσε γλυκόπνευστο και πρίμνο, και άνοιξε ο Οδυσσέα τα πανιά. Και την έκανε. Και του είπε: Του είπε στο τιμόνι καθεστώ, ενώ η πουλια αγνά το βοσκό, που αργεί να βασιλέψει, και την αρκούδα. Η άρτος. Την Άρκτο, που πολλοί κι άμαξα την εκράζουν και πάντα αυτού κλωθογυρνά τον κυνηγό θωρώντας και μόνοι αυτοί δεν λούζεται στου ωκεανού το κύμα. Για την Εράιδα του λέγε τα στέρι εκείνον να έχει στο γυαλό, στο αριστερό του χέρι. Από πού ερχόταν για να έχει το βορρά αριστερά. Για Τι να πάει εγώ. στην Ιθάκη Τι είμαι εγώ, αστροφυσικό. Τι με ρωτάς τώρα, Δεν το είχε μπροστά mm. του, στα αριστερό του χέρι να είχε. Έχω συμπεράνει τελευταίος που άρχισε να λες αυτά αναλυτικά. τελευταίος ότι είσαι βαλτή διότι έρχεται εδώ, μα μιλά για υψηλή τεχνολογία για αστρολογικά φαινόμενα, για γνώση διαστημικές και το συμβατός, και λες θα διαβάσω λίγη ιστορία του Όμηρου με την Κόμενα, την Αυσικά και το Τεκνό και λοιπά. Λοιπόν, θα επειδή οι συνάδελφοί μου μουσάς, Καπαμαρινόπουλος και άλλοι συνάδελφοι από το, το εργαστήριο αστροφυσικής έχουν κάνει μελέτες, Μάλιστα. δεν θέλω να μπω εγώ σε αυτά. Σωστό. Κάποια στιγμή... Θα, θα, καλέσω, θα τους καλέσω εδώ να... Εχτες σε περιμέναμε ή δεν ήρθες Έτσι. Είχαμε το ξενοφόντα εδώ Εχτες και το Γεωργίου Ωραία δεν, ήρθες. δεν μπορούσα να έρθω Μου είχε πει ήμουν πάρα πολύ κουρασμένοι, Παρόλο που ο, ο κ. Μουσάς με πήρε από το Παρίσι και Το μου πενάρθω, ξέρω παιδί. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσα Λοιπόν άκου Μαρία τι προτείνω Επειδή πήγε η ώρα 10 μην ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο Όχι όχι να τους διαβάζω μερικά και κλείνουμε Ωραία Διάβασε, θέλω να ε, ε, ε, του διαβάσω, ε, ε, ε, ε, τα έχω έτοιμα. Λοιπόν, οπότε 40, Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε κάποια πράγματα που δημιουργούν ομυρικό ζήτημα. Ομυρικό ζήτημα Αυτό δεν είναι, είναι πώ οι Όμηροι υπήρξαν και που γεννήθηκε. Εντάξει. Αλλά αυτά είναι τα ομυρικά ζητήματα. Λοιπόν, και θέλω να πάω τώρα στα πλοία. Όσο μπορείς, μαζεψέ του το. Λέει, του λέει... Στα πλοία του Σταγοργά, που στην... στην ίτα ραψοδία, 8η δηλαδή, ε, 34 έως 37 στίχος. Πέφτονται μόνο στα Γοργά τα φτερωτά καράβια oh, yeah, μου τι λέει, ρε Γιώργο. Που διαπερνούν τα πέλαγα. Γιατί μια τέτοια χάρη ο σαλευτή τους χάρισε, ο Ποσειδώνας και τα γοργά του πλοία σαν τα πουλιά στη θάλασσα και σαν τη σκέψη τρέχουν. Και, σαν και, θα, τη σκέψη... Πάμε τώρα, και θα πάμε τώρα και θα πάμε τώρα σε αυτό καθ' αυτό που λέει ο ίδιος και με αυτό θα κλείσουμε Ναι. Φτερωτά καράβια Φτερωτά Κάτι μου θυμίζει έχω διαβάσει εγώ στο φιλόστρατο Αλλά αν το πω άλλη φορά Γιατί δεν έχουν Τα γοργά καράβια των θεάκων Α μιλάω ε, Θήτα ραψοδία Εντάξει. ενάτη, δηλαδή Ξεκινάμε Ξεκινάμε ε, ξεκινά στίχος Πεντακόσα σαράντα για πες το θεματάκι. Συγγνώμη, 555, για να μην σας πω πολύ και λέει πε μου και την πατρίδα σου, τη χώρα, το χωριό σου, για να σε πάνε εκεί μενού και σκέψει τα καράβια. Γιατί δεν έχουν τα γοργά καράβια των ΦΕΑΚΟΝ σαν τάλα τα πλεούμενα τιμόνια οι κυβερνήτες. Α, Μα βρίσκουν έτσι μόνα τους τη σκέψη των ανθρώπων. Για ακούστε. Παρακαλώ. Και ξέρουν όλων τα χωριά, τα καρπερά χωράφια και γοργοτάξιδα περνούν τη θάλασσα στα πλάτια κρυμμένα με στην καταχνιά και στην πυκνή θολούρα κι ούτε φοβούνται να χαθούν. Μητε κακό να πάθουν. Ρίπαι, τώρα αυτά τα φυλά για το τέλο. Επίτηδε το κάνει, Δηλαδή. Μα μιλά τώρα για UFO στι 10 η ώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω κι εγώ μια καθυστέρηση να κάνω. Εγώ, ο μυρώς, τα λέει. Εσύ τα φέρνει εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε κάτι καράβια. Τεχνητέ νοημοσύνε και τέτοιε. Δεν ταξιδεύουν μόνο με το νου και δεν έχουν ανάγκη από κυβερνήτε και τιμώνια. Ναι, ε, ναι. Αλλά έχουν και μια άλλη ιδιότητα. Ποια είναι αυτή, Διαβάζουν τη σκέψη. Ο, ο, ο, αυτό που παίρνει μέσα και ξέρουν που θα πάνε και ξέρουν όλου του τόπου. Λε και έχουν κανένα αυτό όπω έχουμε εμεί τα μάξιμα. Ναι, το ιδιότητα. Και GPS. του λέμε παίρνουμε το που είναι ο δρόμο, τάδε και μα βλέπουν να πάμε. Ναι, ναι, ναι. Και σου δείχνει ότι η δεξιά θα είναι η άρκτος, η αριστερά οι Πλιάδε και δεν σημαδεύεται. Λοιπόν, Μου φαίνεται ότι έχετε τρελαθεί όλοι και ερχόστε εδώ επίτηδε τρελάνετε και εμένα. Αποκλείεται. Εγώ, ο δεν, Ε, ο Όμηρο, τρελό ήταν γι' αυτό. Καιρό δεν ήταν να διαβαστεί ο Όμηρος όπω πραγματικά είναι και να μην τα, τα, τα καλύπτουν όλα γιατί δεν έπρεπε να θίξουμε. Δεν μπορούν να τη ποτέ. Θα αποκαλυφθούν όλα σιγά σιγά. Ε, λοιπόν, σου ρίξω μια ατάκα να σε φτιάξω. Ναι. Για να σε ευχαριστήσω για να σε καληνυχτήσω, και η εκπομπή ήταν καταπληκτική. Διότι έχει και πάρα πολύ κόσμο και θα επαναληφθεί αύριο. Ένα λογατούμενο. Ακολουθεί ο Καλογιάξο Γιοργάρα, εδώ έχει έρθει ήδη με την εκπομπή προ τον παγκόσμιο ρυθμό. Και η ατάκα που λέει ο Φιλόστρατο, 500 χρόνια πρώτη χρονολογήσεω που έχουμε, λέει Θεωρεί δε ναυ εκδήλου, εμφανίστηκε λέει ένα πλοίο από τη Δήλου, μετέωρον πρόσεξε. Μετέωρον πυρφορεί Αρχαία είναι αυτά τώρα Κατά τη ρεπούσινο λογική κατά, Θέλω να σε τσαντήσω να φύγεις τσαντισμένη Μετέωρον πυρφορεί Επισαλεύεται Της ακροτηρίες Κουνιάται πάνω λέει από το ακροτηρίο κάνει βόλτες Ουδαμού καθορμίζεται Δεν λέει προσορμίζεται Λοιπόν να σε ευχαριστήσω Και, και το σημαντικότερο Παρακαλώ. Η ίδια η νήσος ίσως... Δήλο ναι. σημαίνει αυτή που εμφανίστηκε. Από, από που Έλατε και Έλατε Και λέει Νάσα ότι είναι το πιο φωτεινό σημείο στον πλανήτη Πάνω από τη δήλω Θα σου πω εγώ κάτι που το γνωρίζω Μάλιστα Από τους ανθρώπους της Νάσα oh, Που μου χρειάτε. είπαν ότι Αυτό το τρίγωνο Εκεί. Το οποίο είχε και το αρχηγείο Που είχε στη Λάρισα Που ήταν ένα τρίγωνο με τη δήλο ναι, ναι, ναι. Και έκλεινε Είναι το σημείο Γι' αυτό το θέλαν για τον πόλεμο των άστρων οι Αμερικάνοι Το σημείο Που δεν έχει ποτέ Ηλεκτρονική σκιά Δηλαδή είναι Ανοιχτό παράθυρο Στο σύμπαν Ευχαριστώ τα δέοντας στη μαμά σας κυρία μου Καλή Να μου είστε σας. καλά και να, να είστε ελληνοπρεπώς Ευπρεπείς βιούντες. βιούντες ωραία Αυτή ήταν η Μαρία Τζάνι Σήμερα και κάθε Δευτέρα στι 8 Ακολουθεί η εκπομπή προς το Παγκόσμιο Ρηθώ με άλλο σκεπτικό Εδώ είμαστε, θα τα πούμε σε λίγο